Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Art.fm στους 90,6. Εδώ στην εκπομπή ΑΕ με τον Δημήτρη Καζάκη και τη Γεωργία Μπάστα. Μουσική 3 Οκτωβρίου σήμερα. Μουσική Ημέρα με πολλά θέματα, αν και οι περισσότεροι από το πρωί, από χθες και για αύριο και για μεθαύριο θα ασχολούνται μόνο με ένα δηλαδή τη λίστα. Και εμείς θα ασχοληθούμε με τη λίστα, μόνο που εμείς έχουμε πολύ περισσότερες λίστες, δεν έχουμε μόνο μία με 1990-κάτι ονόματα. Είναι χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια τα ονόματα που είναι σε αυτές τις λίστες που η εκπομπή ΑΕ έχει στα χέρια της. Ξέρετε, είναι αυτές οι λίστες που κυκλοφορούν καθημερινά ανάμεσά μας και έχουν να κάνουν με τα χαράτσια, Τη ε, ε, λίστα το σούπερ Τη λίστα με τις υποχρεώσει μας Τα σχολικά είδη για τα παιδιά μας Που ίσως ε, δεν είμαστε σε θέση να αγοράσουμε Τη λίστα ευρέσιος εργασίας Εμείς λοιπόν θα ασχοληθούμε με αυτά Δημήτρη ε, ξεφίλησα τώρα χθε το βράδυ, ξεφίλησα τα βιβλία, τα παλιά βιβλία, είδε δυσκολείς και πολύ παλιότερα γιατί εγώ είχα μία μανιά πάντα να συλλέγω τα βιβλία που αφορούσαν το θέμα που μου απασχολούσε από πολύ παλιά, για να δω την εξέλιξη της σκέψης. Κυρίως το καλύτερο συγγραφέων αφορούσα το ζήτημα της φορολογία από οικονομική σκοπιά. Εγώ δεν είμαι νομικός, mm -hmm. ούτε θέλω να διεκδικήσω ε, τις δάφνες των, δάφνες των νομικών όμως. Ε, Κοιτώντα πίσω τα φορολογικά συστήματα που στην Ελλάδα, τουλάχιστον από του 20ου αιώνα, από τότε δηλαδή που υποτίθεται ότι το ελληνικό κράτος ξεχωνίστηκε mm -hmm. και άρχισε να διαμορφώνει διαμορφών μια δημοσιονομική πολιτική που προσιθίαζε στις ανεπτυγμένες ε, κοινωνίες της Δύσης, ποτέ δεν, έχει, ε, δεν είχαμε την κατάδια της σημερινή. Μια καταστροφική πολιτική φορολογική η οποία εκτελεί εν ψυχρό το, τον ίδιο τον, τον, τον λαό της. Μάλιστα, διάβαζα του Αγγελόπουλου, του Ακαδημαϊκού, τα βιβλία που έγραφε για τη φορολογία και διδασκετότητα στη σχολή, στη δεκαετία του 30, και έλεγε χαρακτηριστικά ότι όταν ένα κράτος επιβάλλει φόρους οι οποίοι κάνουν αδίωτη τη ζωή ενός λαού, τότε αυτό είναι ο πρώτος και ο βασικό λόγος για να επαναστατήσει ένα λαό. Λοιπόν, ναι. μόνο γι' αυτό. Λοιπόν. Και, νομίζω και το ότι... έλεγε ένα άνθρωπο του καθεστώτους, έτσι. Ναι, αλλά είχε μια εντυμότητα που σπανίζει στις μέρες μας ειδικά για τους άνθρωπους του, καθε... του καθεστώτους γιατί θα μιλήσουμε για τον κύριο Καραμούζα λίγο πιο κάτω. Καραμούζι. Ναι, ναι. μην αλλιώνεις ναι. τον. Ε, εντάξει. <laughs> <laughs> λοιπόν, να παίξουμε λίγο ακιμαράφτους γιατί μας έχουν εμπρίξει. Λοιπόν, ε, το ενδιαφέρον είναι ότι δεν έχουν καταλάβει οι Έλληνε φορολογούμενοι, οι Έλληνε πολίτε. Mm -hmm. Δεν είναι ζήτημα τη Οι Έλληνε πολίτε δεν έχουν καταλάβει τι όπλο έχουν στα χέρια του αυτή τη στιγμή. Τη δυνατότητα να συντρίψουν αυτό το καθεστώ με μια κίνηση, να το φέρουν σε πλήρε αδιέξοδο, αλλά επειδή δεν είμαι από αυτού που του τύχω που λένε δεν πληρώσετε του φόρου, πήγα το λαιμό σου και μην πληρώσετε φόρου. Mm -hmm. Έχουμε βρει έναν κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να δείξουμε στο κράτο ότι τέλο πάντων σαν Έλληνε πολίτε μπορούμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μα ακόμη και αν αυτό το κράτο, αν αυτή την κυβέρνηση έχει καθιδρήσει ένα καθεστώ πλήρου ανομία. Και ότι δεν υπάρχουν αδίέξοδα ακόμα και σε τέτοιε εποχέ. Προφανώ. Okay. Ε, αδίέξοδα υπάρχουν μόνο εξαφανιστεί ο λαό. Όταν ο λαό πλέον πάψει να είναι λαό. Λοιπόν, μόνο τότε υπάρχουν αδίέξοδα. Λοιπόν, α, γι' αυτό. Uh, κάνουμε τη σημερινή συγκέντρωση mm -hmm. στο Κύβε Περιστερείου. Όποιο θέλει να μάθει πώ σύνομα να μην πληρώσει του φόρου του και ταυτόχρονα φέρει σε πλήρε αδιέξοδο mm -hmm. το καθεστώ κατοχή που έχει δημιουργηθεί, να έρθει στο Κύβε Περιστερείο να δει πώ θα πάρει ανάσα ο ίδιο και η οικογένειά του, αφενό mm -hmm. υπερασπιζόμενο στα δικαιώματά του. Δεν είναι κάτι το οποίο προβλέπεται από το ελληνικό δίκαιο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι τρελό. Ε, Βεβαίω. Δεν λέμε ότι με αυτό θα λυθεί το πρόβλημα. Ο τρόπο για να λυθεί το πρόβλημα είναι τη λιστοσημωρία που κυβερνάει. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Ο κύριο Μημαράκη ανέλαβε, λέει, τα καθήκοντά του ξανά ω πρόεδρο τη Βουλή. Mm. Καθότι, ξέρετε, είναι λευκή περιστερά. Mm. Δεν... Γιατί τελείωσε το έργο τη η δικαιοσύνη, ε, ε, ολοκληρώθηκε. Ε. ε, μάλιστα. Λοιπόν, και βεβαίω μπορεί να τιμά με την παρουσία του το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Καθότι, όπω είπε και ένα παλιό. Ε, καλό καθηγητή τη ε, Ασοεομανόλη Σοδρετάκη, ότι το κοινοβούλιο δεν υφίσταται πλέον. Είναι μια απλή σφραγίδα η οποία χρησιμοποιεί η Τρόικα για να περνά τι πολιτικέ τη. Μόνο που αυτό που δεν κατάλαβα βέβαια από το άνθρωπο του κ. Δρετάκη στην Αυγή, αν θυμάμαι καλά, στην Κυριακάτικη Αυγή, είναι το εξή. Αν είναι έτσι το κοινοβούλιο, τότε τι δουλειά έχουν αυτοί που νομοποιούν αυτή την κατάσταση μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτό δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, με όλο το σεβασμό. Γιατί είναι ένα άνθρωπο ο οποίο αξίζει σεβασμό και για το επίπεδό του και για την πορεία του. Αλλά αυτό δεν το κατάλαβα. Όπω δεν κατάλαβα και το επόμενο που θα το συζητήσουμε παρα, παρακάτω. Σε 7,5 ώρα σήμερα στο ΚΥΒΕ περιστερίου, Εθνάρχου Μακαρίου 1, είναι η Λένορμαν που πηγαίνοντα προ το περιστέρι, mm -hmm. περνώντα τον το Κυφισό, την ανισόπιτα του Κυφισού, στο αριστερό χέρι, πηγαίνοντα για περιστέρι, στο αριστερό χέρι, το πρωτοκτήριο που βλέπουμε, ή ε, λέμε, αν γίνεται έχουμε μακαρίου αμέσω μετά το κυρισσό, Γι' αυτό λέγεται έχουμε μακαρίου 1, υπάρχει χώρος για πάρκινγκ, δεν υπάρχει πρόβλημα και θα, και και θα συζητήσουμε και έμπρακτα μέτρο. με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και τον, α, όλοι μαζί αυτό το καινούριο. Δεν είναι, θα σε στείλουμε μόνο, μόνο σου mm -hmm. να αντιμετωπίσεις τον έφορα, όλοι μαζί. Και ταυτόχρονα να α, α, αναπτύξουμε ιδέες και α, σκέψεις που έχουμε Mm -hmm. Να αναλάβουμε δράση και έναντι στι τράπεζες πάλι όλοι μαζί. Mm -hmm. Όχι ο καθένας mm -hmm. μοναχός του. Mm -hmm. Έχουν κάνει ένα τραγικό λάθος οι τράπεζες. Λάθος, ξέρετε, με την, κοινία... με την έννοια ότι είναι τόσο αδιβάγιες και τόσο αδίσταχτες σε συνδυασμό με το πολιτικό προσωπικό που, συ... που συντηρούν που επέτρεψαν στον εαυτό τους να κάνουν το ασυγχώρητο που mm -hmm. θα... Mm -hmm. θα αποδεχτεί στην πράξη mm -hmm. λάθος έχουν τιτλοποιήσει όλα τα δάνεια Μάλιστα. των οφηλετών. Mm. Και τώρα προχωρούν σε τιτλοποιήσεις και άλλες. Γι' αυτό μαζεύονται τέσσερις. Γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις ναι, που για να τιτλοποιήσουν, ε, ε, ε, να, να τιτλοποιήσουν εγγυήσεις και να τιτλοποιήσουν καταθέσεις. Γι' αυτό φτιάχνουν αυτό το καρτέλ που βλέπουμε σήμερα. Και επειδή αυτό είναι επιλήψιμο στη Διεθνή Τραπεζική Αγορά, πάρα πολλά δικαστήρια σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν πάρει αποφάσει κατα... κα... κα... καταλητικέ yeah. ενάντια στη τυπλοποίηση των δανείων, ειδικά των στεγαστικών, okay. ειδικά εκείνων δηλαδή, που κινδυνεύει το σπίτι του, του κόσμου, η yeah. περιουσία του, yeah. και yeah. η τυπλοποίηση των υπεγγύσεων, δηλαδή των προσημειώσεων, σε όλα. Τελευταία το... στην Αυστραλία γίνανε κατεδίσθηχα. Ε, ε, ε, ε, υπάρχουν πάρα πολλέ αποφάσει στι ΗΠΑ, στη Βρετανία ε, ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, yeah. σε, σε διάφορε χώρε. Ήρθε η ώρα να πληρώσουν. Το τίμημα τη αδεφαγίας του. Θα εξηγήσουμε. Νομίζω μάλλον νομική θα εξηγήσουμε. Η, η νομική οι σήμερα νομίζω ότι θα είναι λοιπόν, κατοπιστική για το ποσό. Μπορούμε θα να μπλοκά άνετα. ]ς. Και εδώ πραγματικά ξαναλέμε ότι αυτό θα οφείλεται πέρα από την κίνηση εντάξει που θα κάνουμε και εμεί και θα κυνηγήσουμε. Θα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εθνική συνείδηση που διατηρούν οι πρωτοβάθμιοι εδικαστέ. Τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρο του. Στο γεγονό δηλαδή ότι καταλαβαίνουν ότι οι πρώτοι και κύριοι αντλούν την εξουσία, την όποια εξουσία δικαστική έξω, Έχουν απευθεία από το λαό. Άρα λοιπόν αυτό ο λαό καταδικάζεται στον αφανισμό. Οι δεν μπορεί να μένουν έτσι. Ούτε να απέχουν γενικά. Νομολογούν, δικάζουν δηλαδή, με, σύμφωνα με τα συμφέροντα του λαού και τότε θα δει η κάθε εξουσία που παρανομεί και που οδηγεί τον. Πού θα οδηγηθεί. Από και πέρα αναλαμβάνουμε εμεί. Δηλαδή ο λαό. Αναλαμβάνει ο λαό στην ιστορία. Αρκεί να κάνει ο καθένα το καθήκον του. Αυτό δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο οτιδήποτε. Οπότε το ραντεβού είναι για σήμερα στι 7.30, είπαμε στο κεβερπαϊκιστέριου. Ναι, Λα... θα ακουστούν πολλά. Ναι. Να πω κιόλας ότι θα υπάρξει online σύνδεση μέσω ίντερνετ. Ακριβώ. Ε... Θα, θα, θα μεταδίδεται. Εκτό και αν έχουμε προβλήματα. Εμεί ε, ελπίζουμε ότι θα είναι ομαλά τα πράγματα. Όπω και να έχει πάντω η απόβασή μα είναι να. Μην αφήσουμε πλατεία γειτονιά και γειτονιά τη Αττική που να μην επαναληφθεί αυτού του τύπου η εκδήλωση να ξεκινήσει. Στη συνέχεια, πιστε, ε, από όσο ξε, γνωρίζω, αυτό ε, θα πάει σε όλη την Ελλάδα. Ακριβώς. Δηλαδή θα γίνουν εκδηλώσει. Πρώτο και κύρια στην έτσι, Αττική, θα γίνει η πρώτη κίνηση ε, ε, στο συνολικό σχεδιασμό, πολιτικό σχεδιασμό που θα έχει αυτή η πρωτοβουλία και μετά θα αγκαλιάσει όλη την Ελλάδα. Και στη συνέχεια θα ταξιδέψει και θα ε, παρουσιαστεί σε όλη τη χώρα. Ε, θα υπάρχει βέβαια και είπαμε, η μετάδοση από τον χωρίς FM mm -hmm. διαδικτυακά, θα υπάρχει και στο αρχείο του, αλλά από αύριο και εμείς θα πούμε πολύ περισσότερα για αυτό το θέμα που παρουσιαστεί σήμερα. Εδώ έτσι αλλιώ Άρα... ναι, θα, θα το συνεχίσουμε και αύριο πολύ πιο αναλυτικά βέβαια στι λεπτομέρειές του. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι σήμερα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση στον αρχικό τραπεζίτη 4 με 6 στο Χωρί FM. Mm -hmm. Δηλαδή έχουμε... έχουμε μια, ένα μαραθώνιο σήμερα, είναι η μέρα σας. Λοιπόν, ο Γολγοθάς μιας μικρής ορφανής, όπως ήταν η ταινία του 50. Λοιπόν, ε, μετά φυσικά είναι το κύβε και μια μικρή έκπληξη, ελπίζουμε, ε, όμορφη και ενδιαφέρουσα για τους ακουρατές. Αυτό θα είναι κάτι διαφορετικό. Ε, ναι, την Κυριακή 12 με 2 έκτακτη εκπομπή ΑΕ εδώ στους 90,6 εδώ ακριβώς 90,6 με ένα ενδιαφέρον ιστορικό θέμα <laughs> το το καμόλια, <laughs> <laughs> θα πούμε για τη δημοκρατία που δεν είναι δημοκρατία <laughs> της Βαϊμάρης λοιπόν <laughs> ναι, ναι, ναι. επειδή τα έχουμε αναφέρει <laughs> <laughs> Μπά <μπάς> και κάποιοι ξυπνήσουν μπας και κάποιοι ξυπνήσουν, <μπάς> και κάποιοι ξυπνήσουν <μπάς> λέμε τώρα <μπάς> και δυστυχώς είναι από τα πιο επίκαιρα από ποτέ θέματα ναι έτσι. Ζούμε από μια είναι άποψη το... σε μια κατάσταση ναι, που κατέσεις, Δεν βαϊμάζες. θα το σκεφτόμουν ποτέ πριν από 10 χρόνια ε, ε, ε, Ή 5 χρόνια ότι ναι, είχα... ναι, Δεν είμαστε όμως <σφέτσι> και σε αυτή τη φάση στε, όχι, όχι, αλλά καλό είναι όπως έχουμε πει πολλές φορές Ότι όταν είμαστε ενημερωμένοι Ότι η γνώση σώζει Η άγνοια δεν έσωσε ποτέ κανένα Να είσαι ευτυχισμένος στην άγνοιά σου Αλλά δεν σου προσφέρει ποτέ καμία λύση Σωστό, αυτό είναι σίγουρο Η γνώση προσφέρει λύσεις Και σε ένα φύλλο που μου έλεγε ότι μήπως η κριτική πούμε, στον Αλέξη Τσίπα εγώ επαναλαμβάνω είναι πάντα στοχοπροσυλλωμένη ήταν ε, πολύ σκληρή λοιπόν θα σας φέρω ε, τι έγραψε η Φραγκφούρτερα Αγγεμενετσάιτου mm -hmm. η συγκεκριμένη φάζ για τους γνώστες λοιπόν ε, η, οποία, η οποία είναι η καθημερινή της Γερμανίας για να καταλάβουμε το ποιόν τη εφημερίδα και το πολιτικό τη στίγμα σε συνέντευξη τύπου, που έδωσε ο κυρίος Τσίπρας εκεί και που αναφέρεται πολύ αναλυτικά η ΦΑΑΖΑ, έχει πάρα πολύ αναλυτικά. Σε ερώτηση Βρετανού Δημοσιογράφου, αν ήρθε ο καιρός η Ελλάδα να εγκαταλείψει το ευρώ που έχει επιφέρει τόσα δυναστή χώρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι η από το ευρώ ίσως αποτελεί επιλογή για μια χώρα όπως η Γερμανία, που έχει, ε, έχει και άλλες δυνατότητε, όχι όμως για την Ελλάδα και την Ιταλία. Δηλαδή δεν φτάνει ο άνθρωπος ότι μετατραπήκε σε δήμιο της Ελλάδας. Έγινε και δίμιος των Ιταλών. Προεξόφλησε ότι για την Ιταλία είναι η ιστορία. Δεν ξέρω το συζήτησε με το, με το, με το 1 εκατομμύριο Ιταλούς που ήταν κάτω στη Ρώμη. Ε Ιταλούς. Και, δεν ξέρω. Εκτός αυτού, μία έξοδος θα απειλούσε μία ευρωπαϊκή ενοποίηση και θα προκαλούσε παγκόσμια οικονομική κρίση. Και σχολιάζει η ΦΑΑΣ� Ακόμα και η Άγγελα Μέρκελ δεν θα επιχειρηματολογούσε διαφορετικά. Ε, επαναλαμβάνουμε ότι αυτό δεν είναι σχόλιο δικό μα. Όχι, <laughs> είναι <laughs> τη FAS, Frankfurt Angermeinsheim, 28 είναι, του μηνό. Είναι της εφημερίδα στην οποία δόθηκε λοιπόν, η συνένταξη. Ελπίζω ο σοβαρό κόσμο που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί άκουσα και τον κύριο Λαφαζάνη να λέει ότι τα μέτρα, mm -hmm. η μάχη να μην περάσουν αυτά τα μέτρα, mm -hmm. είναι η μητέρα όλων των μαχών. Σουστά. Και συμφωνώ, το φωνάζουμε εμεί ε, πάρα πολύ καιρό Να Μητέρα όμω το λότο μαχών Σημαίνει ότι φτάνω στα άκρα Για να μην περάσω τα έργα Τα δίνω, τα, τα όλα, τα τα όλα. Τα δίνω όλα Τα δίνω όλα τώρα Σημαίνει ότι από εδώ, εδώ είναι η κόκκινη γραμμή Είμαι αποφασισμένος. Και δεν πάει πίσω. Είμαι αποφασισμένος Δεν πάει πίσω, δεν σπάει η κόκκινη γραμμή Αυτό σημαίνει ότι τα βάζω και με το κόμμα μου χρειαστεί. Mm -hmm. Εντάξει Λοιπόν, θα το δούμε ναι, εδώ είμαστε και νομίζω <στονίτρια> ότι θα κρυθούμε όλοι το επόμενο διάστημα, Δημήτρη, γιατί θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα, το έχουμε πει. Ε, δεν είναι θέμα όσφρησης, ούτε προφητείας. Ο κάθε απλός άνθρωπος το αντιλαμβάνεται αυτό. Έχεις, Οπότε... έχεις δίκιο. Τώρα, έχει πολύ όμως ενδιαφέρον μια ίδιας από τη Γαλλία, ναι. που λέει ότι ο κύριος Ολόντ... Εσύ και η Τρέμη. Ναι, ναι, <στονίτρια> <στονίτρια> ναι. <στονί Λοιπόν, ε, ποτέ, ε, ε, ναι, όχι, το... απλά επειδή για τον Ολλανδό δηλαδή και το τρέμε του πήρε την πρώτη συνέντευξη εδώ για την Ελλάδα. Για ναι. οπότε... ε, τα γαλλικά, η Τουπιανό, η Καλόγρια. Και, και η πρώτη, αν θυμάστε, συγγνώμη, έτσι να πούμε κάτι. Ναι. Η πρώτη κρίση για αυτή την συνέντευξη δεν ήταν για την ουσία τη συνέντευξη, αλλά για το πόσο καλά γαλλικά μιλάει η Τρέμη. <laughs> <laughs> ναι. Λοιπόν, ίσω το, το, το μόνο ενδιαφέρον τη ε, όλες <laughs> συνέντευξη. Αυτό λέω. Λοιπόν, ε, το ενδιαφέρον είναι ο κύριο Ολόντ, ο οποίο εξελέγει με το όχι στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Ο Σοσιαλιστής Πρόεδρος. Ναι, ναι. Σοσιαλιστής ε, και αυτός της γνωστής ε, συνομοταξίας των Σοσιαλιστών που ελπίζαμε στην ε, ναι, συνεργασία του και, και στη και συμμαχία το του, και το πνεύμα Ευρώπη. Αυτός ο τύπος βγήκε με κεντρικό αίτημα όχι στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο γιατί καταστρέφει τη Γαλλία και την Ευρώπη. Μάλιστα. Αυτό το, το κεντρικό του ναι, το και αίτημα. Του και το, ναι. Τώρα. Κατεβάζει ο ίδιο το Δημοσιονομικό Σύμφωνο στη Γαλλία για να περάσει από τη Γαλλική Βουλή. Κάτι που δεν το κατόρθωσε ο Σαρκοζή. Δεν το κατόρθωσε ο Σαρκοζή mm -hmm. να το περάσει. Mm -hmm. Τώρα το περνάει ο Καταλαβαίνουμε γιατί είχε δίκιο ο Τσίπρα. Να, να πω και κάτι και εγώ, είπε ο Τσίπρα. Λοιπόν, όταν τον είπε ο Λανδρέου. Ναι. Έτσι. Ναι, λοιπόν, ναι. όντω ήταν. Ναι. Όντω ήταν αυτό. Βέβαια, εντάξει, δεν χρειαζόταν να το μοιριστούμε. Το μοιριζόμασταν και πολύ καιρό. Οι Γάλλοι δεν το μοιρίστηκαν, την πάτησαν. Λοιπόν, το ενδιαφέρον όμως που είναι ότι το αριστερό μέτωπο του κύριο Μελανσόν από ό,τι που υποτίθεται ότι είναι αδελφό κόμμα ναι. το ΣΥΡΙΖΑ, κινητοποιήθηκε και κατέβασε μερικού, μερικές ε, δεκάδες χιλιάδες κόσμου στο Παρίσι ε, με αίτημα να μην επικυρωθεί το Δημοσιονομικό σύμφωνο. Αμέσια αντίδραση. Ναι. Ο κύριος, ε, ο κύριος όμως ε, Τσίπρα ήταν πολύ απασχολημένος με τον κύριο Σουλτ. Και δεν μπορούσε να παραστεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Καθότι ο ίδιο έχει παρεθέσει υπέρ του Δημοσιονομικού Σύμφωνου. Τα έχουν λοιπόν, υπερδέψει λίγο. Ε, Τέλο πάντων, το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι οι Γάλλοι λένε το εξή για το Δημοσιονομικό. Με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο η νομική υπηρεσία τη Γαλλική Βουλή είπε το εξή. Ότι αυτό το Δημοσιονομικό Σύμφωνο mm -hmm. δεν νοείται ούτε καν να μπει στην ημερήσια διάταξη τη Γαλλική Βουλή. Διότι ακυρώνει την εθνική κυριαρχία της Γαλλίας. Μάλιστα. Έτσι. Αυτά είπε στο Σακκώζη. Τώρα ο κύριος Ολόντε έκανε κάτι πολύ πιο απλό. Άλλη... Απέλησε την νομική υπηρεσία της Γαλλικής Βουλής σε συνεργασία με τους δικούς του βουλευτές και κατέστησε δικούς του δικούς εγκάθετος. Στο... Και έτσι περιμένει σε συνεργασία με, τους, με, τους, με το συντηρητικό κόμμα του κύριου Σακκώζη τους υποστήριους ναι. Σακκώζη ναι, ναι, ναι, ναι. να, να περάσει ήσυχα και ωραία το δημοσιονομικό. Αλλά. Είδες, κάτι που δεν είχε σκεφτεί ο Σαρκοζή το έκανε ο Ολάντ. Δεν μπορούσε να το κάνει. Δεν μπορούσε, το δεν μπορούσε να το κάνει. Α. Λοιπόν, αλλά ο Λαντρέου ε, μπορεί, καθότι είναι σοσιαλιστής. <συσχε> λοιπόν, είναι τη γνωστή νομοταξία του Χάρβαρντ. Έχει χρόνια λοιπόν, εμπειρία. Ναι. Και τη γνωστή σοσιαλ διεθνού. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον ποιο είναι. Είναι ότι εκεί έχουν συνδικάτα ακόμα. Μάλιστα. <συσχε> δεν έχουν παραγόπουλου. Βεβαίως, μπορεί να μπει πολλά για την ηγεσία κανεί για τις ηγεσίες των συνδικάτων. Αλλά τέλο πάντων δεν έχουν ξεχάσει ότι είναι η τελείω. Και λειτουργούν ανάλογα. Ναι. Και θα τα βρει μπροστά του ο κύριος Ολατρέου, διότι αυτοί έχουν πάρει ήδη φέση εναντίον στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Mm -hmm. Γιατί Δημοσιονομικό Σύμφωνο σημαίνει ολοκληρωτική κατάλυση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων των, σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Και τώρα θα ήθελα να κάνω ένα φιλολογικό ερώτημα. Να μου απαντήσουν τουλάχιστον όσοι ε, οι, το λένε, αποδέχονται την λογική αυτή. Γιατί εγώ δεν την αποδέχομαι και δεν μπορώ mm -hmm. να την καταλάβω γιατί το, το πράγμα όπως θα είσαι αρχής. Αλλά να mm -hmm. το βάλω το εξαιτωσία το, το ερώτημα. Υπάρχει το εξή ζήτημα. Σου λέει η επίσημα κυβέρνηση ότι αν δεν κάνω εγώ αυτά που, που μου λέει η Τρόικα mm -hmm. εντάξει, θα με πετάξουν έξω από το ευρώ. Να. Έτσι δεν λέει. Ε, βέβαια και προκειμένου να μείνουν για να τηρήσουν αυτές τις δεσμεύσεις και βγαίνουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι προφανώς είναι νοητικά υψηλό επίπεδο και η κούτα τους κατεβάζει και αντιστρέφουν το ερώτημα το, το ζήτημα και λένε το εξή. ότι με αυτή την πολιτική θα βγούμε από, από το, το ευρώ. ευρώ ωραία και εγώ σαν αφελής ιδιώτης που είμαι εντάξει αναρωτιέμαι το εξή. Mm -hmm. πότε ρε καμάρια είχαμε άλλη πολιτική εντός του ευρώ. Δηλαδή, από τότε που ιδρύθηκε το ευρώ για να στηριχτεί, για να υπάρξει, έχει λυσάξει όλους τους λαούς της, της Ευρωζώνης στη λιτότητα, στις περικόπες, στις μειώσεις και στη διάλυση των εργασιακών των δικαιωμάτων. Πότε υπήρξε περίπτωση να υπάρξει άλλη πολιτική μέσα στο ευρώ. Πότε ρε καμάρια μπορείτε να μα το πείτε. Βεβαίως δεν είχε εμφανή κρίση διότι οι αγορές ήταν ανοιχτές και πάρτε κόσμος σε ο δάνεια. ο κόσμος αγόραζε. Με πλαστικό ναι, χρήμα, με δάνεια. Με δάνεια. Κατάλαβες. Έτσι. Ήταν μια και Πάρτε ανάπτυξη... δάνεια και πλασματική, και πλασματική οικονομική Μα. ανάπτυξη. Λοιπόν, το ερώτημα είναι μήπως τελικά έχουν δίκιο αυτοί που φτιάξανε το ευρώ που λέγανε εξ αρχής mm -hmm. ότι το ευρώ μπορεί να στηριχτεί και να υπάρξει μόνο με μια αυστηρή. Λιτότητα, τόσο αυστηρή που θα πρέπει να συνολικά να καταστραφεί το περίφημο μεταπολεμικό καινωνικό κράτο της Ευρώπης. Γιατί αυτοί που το φτιάξαν αυτό λένε. Το λέγανε από την αρχή. Θυμάσαι που είχαμε φέρει και το βιβλίο που το έλεγε ναι, ο κύριος, ναι, ναι, ναι. Ο κύριος, ο κύριος Μάντελ το... και τα λοιπά. Πνευστής του ευρώ. Και μήπως αυτοί που λένε το ανάποδο δεν ξέρουν ότι τους γίνεται και το μόνο που κάνουν είναι απολογητικοί του ευρώ. Δηλαδή θέλω να πω πότε είδαμε να Καταρχήν να ικανοποιούνται οι συνθήκε του Μάστριτ. Ναι. Δηλαδή, ποιο κράτος κατόρθωσε να έχει 3% και 60% χρέος. 3% έλλειμμα ναι. και, και 60% χρέος. Λέω. Με εξαίρεση στο Λουξεμβούργο, κανένα άλλο. Κανένα άλλο. Ή περιστασιακά η Γερμανία, για να το χάσει αμέσως μετά. Από το 2003 ουσιαστικά κανένα κράτος ευρωζώνης δεν τηρεί τις συνθήκες δεν του έχει μας αυτές οι προϋποθέσεις. και ταυτόχρονα για να προσπαθεί να τις πιάσει τσακίζει κυριολεκτικά το λαό του και εγώ ρωτάω γιατί ρε αδεύγια να μείνω στο ευρώ δηλαδή το ευρώ ακριβώς αυτή είναι η οικονομική του λογική επειδή είναι ένα νόμισμα που είναι ιδιωτική φύσης mm. δηλαδή το έχουν ιδιώτε στα χέρια τους Ιδιώτε τραπεζίτες και το εκδίδουν ως ανελαστική νομισματική αξία. Σταθερής κυκλοφορίας. Mm. Άρα πρέπει ολόκληρη η υπόλοιπη οικονομία να προσαρμόζεται στη σταθερή αξία που θέλουν να διατηρήσουν το νόμισμα. Δηλαδή πρέπει συστηματικά και βία να προσαρμόζεται κοινωνία και οικονομία, κάθε οικονομία και κάθε κοινωνία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της, στη σταθερή αξία του νόμισματος. Αυτό θε, αυτό αυτόματα οδηγεί στην ανάγκη συστηματικής και μόνιμης λιτότητας δραστικό και τα λοιπά Είναι η βασική προϋπόθεση ύπαρξη του ευρώ. Αυτό λοιπόν εξηγεί το αδιέξοδο. Ναι, αυτό Έχει. λέω. Γιατί κάποιος δεν μας εξηγεί το πώς μπορεί να γίνει αντάποδα. Δηλαδή, το να εφαρμόσεις επεκτατική πολιτική, να το πούμε με οικονομικούς όρους. Ναι. Τι σημαίνει επεκτατική πολιτική. Δώσε λοιπά. ιστορίες κτλ. Ναι. Αναστήλωστε τα εργ Σημαίνει ρίχνω το ευρώ. Δεν μπορεί να υπάρξει σταθερό νόμισμα, σταθερή αξίας νόμισμα, mm -hmm. με επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Με το να ανοίξουν οι και να βοηθήσω τον κόσμο να, να έχει καλύτερο εισόδημα, να έχει καλύτερη υγεία κτλ. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Γιατί την αξία της οικονομίας την απορροφάει το νόμισμα και όχι ανάποδα. Mm -hmm. Λοιπόν. Βεβαίω μπορεί να ακούγεται, θα προσπαθήσουμε όλε αυτέ τι εκπομπέ να το κάνουμε όσο πιο λιανά γίνεται. Πιο απλά για να το καταλαβαίνει ο καθένα. Λοιπόν, γιατί μα κοροϊδεύουν. Γιατί αυτοί που τα λένε αυτά τα πράγματα ή τα έχουν πάρει χοντρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν να κάνουν το κομμάτι του ω κυβερνήτη αυτή τη χώρα και θα αποδειχτούν χειρότεροι από ότι ήταν οι κυβερνήτε Βαϊμάρη. Και κερδίζουν πολύτιμο χρόνο. Όχι, όχι Έτσι, συγγνώμη, όταν... κάνουν πολιτική πάνω στα πτώματα των Ελλήνων. Ο... κυριολεκτικά στα πτώματα των Ελλήνων. Μια μερίδα το πιστεύει αυτό ότι α, δεν είναι θέμα, είναι θέμα πολιτική. Κατάλαβε. Δηλαδή ότι μπορούμε να είμαστε στο Ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζοντα την πολιτική. Υπάρχει μια μερίδα κόσμου που έχει πιστεί γι' αυτό ότι δεν φταίει το νόμισμα, ναι. φταίει η πολιτική. προσπαθώ να του εξηγήσω ότι όσο προσπαθούμε. Δηλαδή, κέραξε, εγώ το λέω και διαφορετικά. Το είχα πει στον κύριο Βαρουφάκη τον, το, το, το καλοκαίρι του 2011 mm. όταν βρεθήκαμε στου οικονομολόγου στην πλατεία συντάγματο. Το είχα πει, μπορείτε να μου εξηγήσετε. Γιατί τότε έλεγε να προσπαθήσουμε να διαπραγματευτούμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Τα Ναι. Λοιπόν, και εγώ έλεγα πέστε μου πόσους νεκρού αντέχει η ελληνική οικονομία για να δούμε μέχρι πότε θα ψάχνουμε για παναδιαπραγμάτευση. Mm -hmm. Δηλαδή, πόσες οικογένειε στην εξαθλίως και στην ανεργία. Ποιο πείτε είναι μου, το όριό μας. Πείτε μου, ποια είναι το όριο. Αυτόν τον τύπο που υποστηρίζουν αυτό το πράγμα, πόσους νεκρούς, θα δου, πρέπει να δουν για να πιστούν ότι δεν βγαίνει αυτό το πράγμα ή πρέπει να πεθάνει ο μισό ελληνικό πληθυσμό. ή ολόκληρος ή να κορτηριάσουμε την Ελλάδα γιατί σε συνέδευση του κ. Τσίπρας στη ΦΑΣ ο κ. Τσίπρας ασχολείται με την παγκόσμια οικονομία να μην σας πω εγώ που τη βάζω την παγκόσμια οικονομία αν είναι να πεθάνουν τα παιδιά του ελληνικού λαού mm -hmm. γιατί μισό λεπτό θα με, μην τρελαθούμε δηλαδή Μα ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα, Δημήτρη. Το παγκοσμιοποιημένο σύστημα δεν είναι μια παγκοσμιοποίηση Δεν κοινωνία. Είμαστε ανεξάρτητοι. Όχι, δεν είναι, αυτό, δεν είναι αλήθεια αυτό. Η πραγματική διεθνοποίηση τη οικονομική και κοινωνική ζωή γίνεται μόνο ανάμεσα σε ελεύθερου και κυρίαργου λαού. Όταν 7 ε, χώρε ή 8 χώρε υποδουλώνουν το σύνολο των υπολείπων χωρών, δεν είναι, δεν είναι διεθνοποίηση. Είναι μορφή. νεοαπικιοκρατία. Που και τότε βεβαίω κάποιο από τον κύριο Τσίπρα στο 19ο αιώνα το χαρακτήριζαν και τότε. Διεθνοποίηση. Μόνο που δεν ήταν διεθνοποίηση. Ή να το πούμε έτσι, ήταν διεθνοποίηση απολυταρχία. Εμεί δεν θέλουμε τη διεθνοποίηση απολυταρχία, θέλουμε τη διεθνοποίηση δημοκρατία, τη επαφή όλων των λαών μεταξύ του, τη ελευθερία, το να, συ... να συναλλάσσεσαι ελεύθερα και να κανονίζει εσύ του όρου με του οποίου συναλλάσσεσαι. Όχι το οποιοδήποτε υπερεθνικό όργανο ή το οποιοδήποτε πράγμα έχει κατασταθεί από τους ισχυρού μόνο και μόνο είτε σαν αστιφύλακα είτε σαν ε, μηχανισμό καταστολής και μάλιστα με τη βία ή την οικονομική ή την πολιτική. Άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για την Ευρώπη των λαών θέλω να σου πω σαν σύνθημα. Κι εγώ είμαι υπέρ τη Ευρώπη, σε Ευρώπη <σχελόν> των λαών. <σχελόν> Αλλά δεν μπορεί α... να φτιάξει την Ευρώπη των λαών υποστηρίζοντα τον Χίτλερ. Την Ευρώπη των λαών τη φτιάχνεις υποστηρίζοντας στους λαούς και το δίλημα αυτό το ξανάζησε η, η Ευρώπη, Ευρώπη. στην αζιστική κατοχή. Οι Ναζί τότε αντι... αντιπροσωπεύαν την Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. Αυτό ζητούσαν. Ενωμένη Ευρώπη ζητούσαν. Mm -hmm. Έτσι Λοιπόν, τότε υπήρχαν οι δυνάμεις στην αριστερά που λέγανε ό,τι λέει σήμερα αυτή η μερίδα Τη λεγόμενη ρουζουλία αριστερά. Δεν γίνεται δικό μου, το κ. Τσίπρα είναι η εκπρασία, στο φεστιβάλ mm -hmm. τη ΚΟΕ. Λοιπόν, για να μην λένε κάποιοι ότι απλά κορυδεύουν, έτσι το ονόμασε την, την αριστερά πάντω, πώ πρόκειται. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, ποιο είναι το θέμα τώρα. Τότε οι λαοί απάντησαν ναι στην Ένωση Ευρώπη, αλλά με ελεύθερου λαού. Και τι κάνανε, τα εθνικά αντιστασιακά κινήματα, την εθνικοαπελευθερωτική πάλι και θέσανε. Το κομμάτι εκείνο, μικρό τότε, ελάχιστο και περιθωριακό, το κομμάτι τη αριστεράς αυτό που έλεγε «Εντάξει, ο χιτλερισμός, mm -hmm. οι μηχανές της Βερμαχτ, mm -hmm. τα Βάφεν Εσές, κατάρχισαν τα σύνορα. Mm -hmm. Ζήτω η Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. Όταν mm -hmm. θα λαοκληρωθεί η νέα τάξη στην Ευρώπη, έτσι και εμείς θα, και θα κάνουμε μια σοσιαλιστική Ευρώπη πάνω στη χιτλερική Ευρώπη». Αυτό λέγανε αυτοί. Λοιπόν, και ο λαός απάντησε. Του μισού του εκτέλεσε ως πράκτορε, δικαίω ή αδίκω, δικαίω κατά τη γνώμη μου, έστω και αν δεν υπήρχε αν στενή ενώ, σχέση. Ναι. Αλλά όταν κινδυνεύει η ζωή ενό λαού, όταν χύνει το αίμα του, είναι πολυτέλεια να συζητάμε το αν το ήθελε και το έκανε το έγκλημα ο προδότης. Δεν ήταν από αμέλεια η. Έτσι, λοιπόν. Ναι, και του άλλου κατά... μισού του έσβησε από την ιστορία. Ε, ούτε ε... καν που του ξέρουμε σήμερα. Mm -hmm. Έτσι, παρά μόνο χάτι, χατώ, κάτι χαρτοκιακάδε σαν και εμένα. Λοιπόν. Που ψάχνουμε και τι λεπτομέρειε, τι υποσημειώσει τη ιστορία. Λοιπόν, το δυστύχημα σήμερα είναι ότι αυτή η παλιά αριστερά, σήμερα είναι η κυρίαρχη αριστερά. Έτσι πιστεύει. Αυτή η βλέπουμε βλέπεις. Στις ηγεσίε. Γι' αυτό και ο λαός δεν βγαίνει έξω. Γι' αυτό και δεν δε σηκώνει κεφάλι. Για... Όχι, δεν σηκώνει, σηκώνει κεφάλι, απλά δεν του εμπιστεύεται. Απλά, ναι, εντάξει, δεν, δεν είναι μαζί του. Ακριβώ. Δεν συστρατεύεται με, με όλο αυτό το κίνημα. Λοιπόν, πού μας πήγε ο κύριος Ολάντ. Απλά να τα λέμε, χρειάζεται να τα λέμε, γιατί κλιμακώνεται μια αντιπαράθεση σχετικά με το που πάει η χώρα. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Μαρκεζίνης νομίζω πρόσφατα είπε ότι πάμε σε εθνικό διχασμό. Mm -hmm. Mm -hmm. Ε, εδώ πάλι μια υποσημείωση ιστορική. Mm -hmm. Ο εθνικός διχασμός δεν προήλθε από το λαό. Προήλθε από την Άουσα Αιλίτ, από την Άουσα Τάξη. Χωρίστηκε σε δύο μερίδε. Ποιο δίνει τα πιο πολλά, οι Γερμανοί και οι κεντρικές αυτοκαιτορίες, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Η άρουσα τάξη της χώρας είναι η ικανή να οδηγεί σε εθνικό διχασμό όπως έχει οδηγήσει και παλιά και σε εμφύλιο μπορεί να οδηγήσει τη χώρα. Αλλά πρέπει να προστατεύσουμε την ερώτη του λαού. Αυτή είναι η εγγύηση του, δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Και ενώ το λάου να το σημειώσουμε και το ξαναλέω, εγώ το είμαι από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος που το είπα, έτσι, δεν αναγνωρίζει δεξίως και Αναγνωρίζει μόνο πατριώτε δημοκράτε. Δεν μπαίνει σε αυτού του είδου χαρακτηρίου. Δεν παίνουν σε αυτή τη λογική. Γι' αυτό άλλωστε το επάμενοι είναι μέτωπο. Οι οποίοι πραγματικά εγώ θέλω να σου πω προσωπική μου άποψη, επιτέλου με παιδιά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε με αυτό. Δηλαδή, ε, πάμε μπροστά. Πρέπει να δούμε μπροστά μαζί στην εξέλιξη των πράγματα. Και λέω και, ίδιο, και ο, ο κόσμο που ανήκει παραδοσιακά σε αυτού που, που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν δεξίω ή και το δεξί ή οτιδήποτε, αλλά και αυτό που προέρχεται από την Αιστάρα πρέπει να αφήγουν τα κολύματα. Τα κολλήματα που λέει ότι προτάσω την ιδεολογία μου ή τι ιδουληψίε μου έναντι του καθήκοντος που έχω μπροστά μου. Το καθήκον είναι να σωθεί η χώρα. Πάνω από λαό τη. Κανένα κόμμα και τίποτα άλλο δεν είναι Πάση πάνω από τη χώρα. Πάση θυσία. Την, ε, την οικογένεια, τον συνάνθρωπό σου, έτσι. Κανένα κόμμα δεν είναι. Και ο, ο εχθρό είναι ορατό. Είναι ξεκάθαρο. Όποιο δεν τον βλέπει ή τα παίρνει χοντρά και δεν τον βλέπει, είναι παντελώ λοιπόν, ο εχθρό είναι ο καθεστώ κατοχή. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα ανέμου αλλαγής. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ συνέχεια, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάσταος, στις 2 και μαζί σας, υπό τους ήχους των Σκόπιων, ένα τραγούδι βέβαια που γράφτηκε με αφορμή και αιτία την πτώση του τείχους. Εμείς ελπίζουμε ότι θα γραφτούν στη συνέχεια, μετά την πτώση του δικού μα τείχους, άλλα τραγούδια πάνω σε αυτό το θέμα, ε, θέλω να σταθούμε λίγο, Μα έρχεται τώρα από την ειδησιογραφία μια είδηση. Ένας ε, μάλλον πεντάχρονος άντρας ε, απειλεί να αυτοκτονήσει κάπου εκεί στην Ομόνια ε, διότι διεκδικεί τα δεδουλευμένα του από κάποια εταιρεία. Λοιπόν, ε, καταλαβαίνουμε, ναι, είναι λίγο οι πληροφορίες τι ακριβώς συμβαίνει. Ε, καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε ότι πολλοί κόσμοι, έχει έρθει σε απόγνωση εκεί έξω. Έτσι. Υπάρχουν, α πούμε, κατασκευαστικέ εταιρείε που δεν πληρώνονται επί μήνε. Ε, κατά συνέπεια, ε, οι υπάλληλοι του. Αυτό, ξέρετε, πηγαίνει. Είναι αλυσίδα. Όταν μια κατασκευαστική εταιρεία, μικρομεσαία κατασκευαστική εταιρεία, δεν πληρώνεται για έργα που έχει εκτελέσει και έχει αποδώσει και το ΦΠΑ και το ΙΚΑ, τι ασφαλιστικέ εισφορέ και όλα τα άλλα που πρέπει, έτσι, και του ΦΟΠ και τα σχετικά. Ε, αυτό τη γονατίζει. Μιλάμε για μια μικρομεσαία επιχείρηση δηλαδή, η οποία ε, έχει αλυσίδα γιατί πάρα πολλοί εργαζόμενοι ε, περιμένουν από αυτήν να πάνουν τα λεφτά τους, τα δουλευμένα τους και τα σχετικά. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να πούμε σε όλους αυτούς τους φίλους που νιώθουν αυτή την απελπισία ότι δεν είναι μόνοι του και δεν, ε, η λύση δεν είναι στο να αυτοκτονήσουν και στο να προβούν σε τέτοιες... Υπάρχει λύση. Εξ... αυτό ακριβώς. Να μεταδώσουμε την απελπισία μας στους κυβερνώντες. Ναι. Και γι' αυτό μία από αυτές τις δράσεις, επιθυμίζουμε, είναι σήμερα το απόγευμα. Μπορείτε να μας βοηθήσετε, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον και να έχει στόχο αυτό ακριβώς, αυτό το σάπιο καθεστώς Και μας... να δούμε άμεσα αποτελέσματα. Mm -hmm. Όχι όποτε θα κυβερνήσει ο Δαλάι Λάμα. Όχι. Εμείς, λοιπόν. Στο περιστέρι 7,5 ώρα σήμερα, παιδιά, στο, στο κύβερο κύβε περιστέριου. Έχει ενδιαφέρον για αυτό το πράγμα που λε μια μικρή είδηση. Σήμερα ανακοινώθηκαν mm. 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ οι ληξιπρόθεσμε οφειλέ του Δημοσίου. Κατά τα άλλα, συζητάμε τώρα για πρωτογενή ελλείμματα yeah, Είναι αυτό ακριβώ. 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι ληξιπρόθεσμε υποχρεώσει τη Γενική Κυβέρνηση τον Αύγουστο 2012, ενώ 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν τον Ιούλιο. Αυξήθηκαν δηλαδή. Το ενδιαφέρον είναι ότι με βάση τον προπολογισμό μάλλον θα λήξουν γύρω στα 8 με 9 δισεκατομμύρια ε, οι λήξη πρόθεσμες μέχρι οφυλές. το τέλος του 2012 και προβλέπεται το 2013 να πληρωθούν από αυτές μόνο τα 3,5 δισεκατομμύρια. Με εγώ, βάση το προσχέδιο ναι, προπολογισμού. Ναι, ναι. Δηλαδή καταλαβαίνεις η ελπισία ελευθερων επαγγελματιών, ε, προμηθευτών, και όλα αυτά. Και την ίδια ώρα βεβαίω, εμείς παίζουμε το ενδιαφέρον ποιο είναι. 4,1 δισεκατομμύρια από τα 7,9 προέρχονται από του οργανισμού κοινωνική ασφάλισης. 4 δισεκατομμύρια. Λίξη πρόθεση, οφειλέ. Ε, εντάξει. Πόσο μπορούν να αντέξουν. Δηλαδή, σε αυτό το ρυθμό, τι επειδή... γίνεται. Χθε το βράδυ συζητούσαμε με μία φίλη που ήταν α, δούλευε στο Ξηνή. Mm -hmm. Που του κάναν τη ρύθμιση μέχρι το 2400 να σε... πληρώνει 160 ευρώ το μήνα. Ναι. Συγγνώμη, με το 2300 λέει ότι θα πληρώνει το, αυτό στη ρύθμιση. Ναι. Και την ίδια ώρα μας, μας μιλάνε για τις συντάξει για τις, μαϊμού. Παιδιά, ότι αυτό είναι το πρόβλημα. αυτό είναι μας το πρόβλημα. Πίσει, ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Η κλοπή του κυρίου Ξενή δεν είναι. Γιατί αυτός ο τύπος, τι έκανε. Έφαγε τα λεφτά των εργαζομένων. Τι εισφορέ. Οι εισφορέ είναι λεφτά των εργαζομένων. Δεν είναι λεφτά δικά του. Και τι του κάνει το κράτο, του τα χάρισε. Είναι, Εντάξει, υπάρχει, θα υπάρχει σε εξέλιξη. Ε, εξετάζεται το θέμα. 4,1 ε? δισεκατομμύρια Ψάχνουμε ευρώ. Ξάρουμε ακόμα να βρούμε ποιο υπέγραψε Η αυτή τη ρήτρα. <σοφυλές> 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ληξιπρόθεσμε οφειλέ των Οργανισμών Κοινωνική Ασφάλεια. Και συζητάμε τώρα για τι μαϊμούδε, τα οποία αντιστοιχούν σε πόσα, 130 δισεκατομμύρια. Ξέρω εγώ, είναι το πασατέμπο του κ. Μεμαράκη. Μεμα... <σοφυλή> Με πάει έξω στα μπουζούκια και τα χαλάει αυτά. 4 δισεκατομμύρια, τώρα <σοφυλή> τραλαθούμε. <σοφυλή> Και συζητάμε το ληξιπρόθεσμα. Mm -hmm. Έτσι. Λοιπόν, μια άλλη είδηση, η οποία είναι εντυπωσιακή. Και όλοι οι φίλοι, ειδικά αυτοί που ενδιαφέρονται για τα ζητήματα των πολεμικών αποζημιώσεων, νομίζω ότι πέσουν οι Έλληνε. Είναι ένα θέμα ναι. πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό. Εμένα, εγώ το διάβασα στην Deutsche Welle και με απασχόλησε mm. πάρα πολύ. Λέει, το ζήτημα των ελληνικών διεκδικήσεων μοιάζει να έχει παγώσει. Καθότι λέει με την απόφαση του Εθνού Δικαστηρίου τη Χάγη για τι αποζημιώσει στα θύματα του Διστόμου, το ζήτημα των ελληνικών διεκδικήσεων φαίνεται να έχει κλείσει. Ποιο ακριβώ το έκλεισε, ναι. ναι. Τουλάχιστον λέει από νομική άποψη. Το ενδιαφέρον ποιο είναι. Η Γερμανία, σε συνεννόηση με, τη με την Ελλάδα, ξεκινάει ένα ειδικό πρόγραμμα με το ίδρυμα Φρίντριχ Έμπερτ. Έτσι. Ναι. Το Ίδρυμα Friedrich Ebert Δεν είναι τυχαίο Καλα δεν θέλω τώρα να πω ποιος ήταν ο Friedrich Ebert, -Ebert Γιατί θα Πολύ θα προκαλέσει μου αριστεί Θα πληγούν βάναυσα Λοιπόν τέλος πάντων Αυτό το συγκεκριμένο Ίδρυμα Είναι του Γερμανικού κράτους mm -hmm. Και λειτουργεί ω μυστική υπηρεσία Διείσδηση σε κάθε χώρα Είναι, προ... είναι ε, ε, Ίδρυμα Προπαγάνδας ε, Του Γερμανικού κράτους και λέει, προχωράει στη διοργάνωση ελληνογερμανικής ημερίδας στην παραμυθιά Θεσπρωτείας, όπου στις 29 Σεπτεμβρίου του 43, 49 Έλληνες εκτελέστηκαν από Γερμανούς στρατιώτες. Λοιπόν, και ξεκινάνε ένα πρόγραμμα όπου οι Έλληνες θα ξεπεράσουν τα βασανι... τις βασανισμένες αναμνήσεις που έχουν από τη γερμανική κατοχή. Τι πρόγραμμα, τι, τι εννοείς. Ε, Εκπαίδευση νέων το μακρόπορνο πρόγραμμα συνεργασίας το οποίο προβλέπεται να, να πληρώσει η Γερμανία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και αυτή είναι η συμφωνία για την αποζημίωση. Α, μπράβο. Εδώ είναι το καλό το κουμπί. Δεν η, το. Κυβέρνηση, Αυτό είναι... η κυβέρνηση την τέτοιες ιστορίες όπως το Ίδρυμα Εμπερτ, όπως το Actual Forum του Κλάου Αμμονάικ, άλλη περίπτωση ε, πα, το λένε, παθογένειας Προπαγάνδα καθαρά, ιδρυμάτων καθαρή προπαγάνδα που λέει εκπαίδευση Ελλήνων και Γερμανών, μα μακροπρόγραμμα συνεργασία για την εκπαίδευση Ελλήνων και Γερμανών που θέλουν να μάθουν μια τέχνη και επικεντρώνουν στην παραμυθιά. Γιατί άραγε στην παραμυθιά. Μήπω αιώ υπήρου, μήπω τσάμιδε, ε μήπω διεδαφική συνεργασία υπήρου. Αλβανία mm -hmm. υπό γερμανική ομπρέλα. Μήπω. Και μήπω αυτά που τα με μεγάλη ευχαρίστηση η Γερμανία τα πληρώνει και βάζει και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να τα πληρώσει. Εντάξει. Mm -hmm. Είναι το υποκατάστατο των γερμανικών διεκδικήσεων. Κλείνουμε εκεί τη συμφωνία. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλο σκάνδαλο τώρα. Έτσι, λοιπόν. Τώρα εγώ θα εγώ θα περιμένω το λαό και πάς μετά έρχησε μετά από κάποια χρόνια και του λέω σκάνω ένα πρόγραμμα και ε, τώρα αυτά είναι Εγώ θεωρώ ότι θες προτίς. Στην ημερίδα θα πρέπει να τους πετάξουν έξω το ταχύτερο Αυτό δυνατό αυτός οι κλιματίες της γερμανικής προπαγάνδας, τους πετάξουν έξω, οι αναμνήσεις οι ηκρι και το να η ναζιστική κατοχή δεν βίνοντε. Με τεклю τύπου χ ιδέα philanthropy Περιμένω το Εθνικό Συμβούλιο που νομίζω θα κάνει του καθήκον του να βγάλει απόφαση, να βγάλει ανακοίνωση για αυτή την ιστορία. Εντάξει, δεν περιμένω από κανέναν μες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να θεχτεί ή να έχει την... Να το έχει πάρει χαμπάρι. Καλά το να <laughs> Καλά το να πάω έτσι λοιπόν, τώρα. Ούτε τώρα Είχανο ευαισθησία για να σηκώσει το θέμα, mm. όπω δεν το έχει σηκώσει κανένα. Γιατί το μόνο που έχουν κάνει είναι δίθεν μια στιμένη επερώτηση του κυρίου Μαριά στο κοινοβούλιο, mm. για να βγει ο Σταϊκούρα και να πει εμεί μαζεύουμε λέ, τα στοιχεία για να δούμε τι γίνεται. Αλλά κουβέντα για το κατοχικό δάνειο, που παρεπιπτόντω επιβεβαιώθηκε με μια σύμβαση ελληνογερμανική το 1963. Τώρα τελευταία μου το έστειλε ένα δημοσιογράφο, μια φίλη από τη Γερμανία, τη σύμβαση αυτή που επιβεβαιώνεται η χρηματική καταβολή τη Γερμανία. 63. Θα το συζητήσουμε σε μια άλλη να. εκπομπή αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, εμεί θα το σηκώσουμε το θέμα αυτό και με όσου δημοκράτε πραγματικά αισθάνονται πραγματικά δημοκράτες και ότι δεν πρέπει να σβηστεί το παρελθόν του, να το θυμόμαστε το παρελθόν τους και να το συντηρούμε ναι. και ταυτόχρονα να συντηρούμε τι διεκδικήσει ω εθνικέ διεκδικήσει απέναντι στο χειρότερο εισβολέκη καταχρητή που έχει βιώσει μέχρι τώρα η χώρα. Εντάξει. Θα πρέπει να τις στηρούμε, εγώ πιστεύω στη θεσποτεία θα κάνουν το, το καθήκον τους. Και τέλος να μας καλέσουν να κοίτα εμάς, για να το κάνουμε. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν να δεχτούμε αυτού τους απαταιώνες για πέντε, για πέντε φράγκια, να ξεγελάζουν τα παιδιά. Όχι, είναι, σου είπα, είναι μέγιστη προδοσία, έτσι. Δηλαδή όποιοι υπογράφουν αυτά είναι καθαρά για εκτέλεση. Δεν μπορεί ο να κ. κάνεις Ανέστης, τέτοιου είδους. Ο κύριος Ανέστης ο Σιπίδης ε, είχε την πρωτοβουλία του για τα και λέει για τα ερείπια ειρή... με... τριών οικισμών Ρε, Να το δώ και αυτό, Μποτε, να γίνουν ναι. τουριστική ατραξιών χιδιότητα, χειδεό... ε, τα μνημεία της χώρας από την αζεστική κατοχή, εντάξει, παιδιά. Δηλαδή, αυτό ο τόπο δηλαδή. Θα είμαστε πλέον στο αποκορύφωμα ε, αυτή τη πολιτική. Λοιπόν, ε, συνεχίζετε και επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του εκπομπή αεψιλον παπάκι gmail.com ή στο 210 9407000 στο τηλεφωνικό κέντρο του Art FM στους 90,6. Ε, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα, στα μικρόφωνα έως στις 2:30 έχουμε ακόμα, θα πούμε... Ε, ένα θέμα που νομίζω πρέπει λίγο να το συνεχίσουμε από χθε. Ναι, αλλά προκειμένου μεγάλη... να το κλείσουμε με αυτό το θέμα, γιατί είναι το κλου και θα το αναλύσουμε. Ναι. Εγώ θα ήθελα απλά τάχιστα να περάσω. Είπαμε την είδηση αυτή για τα 7,9 τη λίστα Να ενημερώσω πρώτες. έτσι πολύ μέχρι να βρει αυτό που θέλει, ότι ο κύριο Λαγκού παρατήθηκε από το Πασόκ, παιδιά. Ναι, δηλαδή μεγάλο κλάμα η κυρία. Για του χειρισμού το θέμα τη λίστα Λαγκάρτ. Όλα άλλα, για όλα τα άλλα δεν είχε κανένα πρόβλημα. Όχι, <laughs> κανένα, για τι δικέ σα λίστε που δεν βρίσκεται δουλειά, που δεν μπορείτε να πάτε να αγοράσετε τρόφιμα, που έχετε έρθει σε πλήρη απελπισία, που πάντε να αυτοκτονήσετε, δεν, δεν είχε Όχι, κανένα ηθικό πρόβλημα. Δεν έχουμε καθόλου Έτσι. απελπισία, ούτε πρόκειται να αυτοκτονήσουμε. Αυτοί θα αυτοκτονήσουν και αυτή θα οδηγηθούν σε απελπισία να είναι, να είναι σίγουροι όλοι για αυτό το πράγμα. Mm. Λοιπόν, ε, απλά θα ήθελα να πω το εξή, ότι όντω μα, γιατί μα έχουν στείλει διάφορα μηνύματα, Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε η γελιότητα που συζητάγαμε για χθε, τη περίφημη END, όπου την παρουσίασε ο κύριο Παπαδάκης σήμερα στο πρωινάλικο. Πάλι ε, με αυτό βέβαια δεν το πιστεύω. Αυτή την. Είναι, είναι η τέτοια ουλία. ξεφτίλα. Ε, έφτασαν στο σημείο αυτοί οι κύριοι ε, να, να, κάνουν αξι... να μετατρέψουν σε αξιόπιστο συνομιλητή το πλέον αξι... αναξιόπιστο και πολιτικά αυτιστικό. Άτομο στην Ελλάδα, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Το κάναμε και υπουργό. Δηλαδή, άρχιες. ναι, μα του κόλλει τον τοίχο Άδωνη ο Γεωργιάδη. Δηλαδή, τι να λε και να μην πέσει το, το μ' αυτό. Λοιπόν, και βεβαίω δείχνει και την ποιότητα βεβαίω αυτών των εκπομπών, τύπο Παπαδάκη. Τη ενημέρωση, πια γενικότερα. Για το τι έχει φτάσει. θα έχουμε πει δυστυχώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Πέρα από κάποια φωτεινά παραδείγματα, εξαιρέσει, που είναι λίγα όμω. Και θα σου ναι. πω κάτι. Και και θα το συνέχεια. πω γιατί εγώ δεν έχω μια ανάγκη. Τα περισσότερα τα βρίσκει στη δημόσια τηλεόραση. Αυτό ναι. Έτσι. Και εκεί όμω λιγοστεύουν. Ναι, απλά θέλω να πω. Ότι, ότι... ότι ναι, τελικά. Ανέλαβαι, να μας ναι, δεν ξέρω ποιο θα είναι τηλεόραση. το νέο. Λέω μέχρι τώρα Α, ναι. ότι ακόμα και στη τελευταία δύο χρόνια που ήταν πολύ δύσκολα. Θέλω να πω ότι φωτεινέ εξαιρέσει με πραγματικά ντοκιμαντέρ και ρεπορτάζ. Και πράγματα που αφορούν σε όλο τον κόσμο τα βρίσκει περισσότερο στη δημόσια τηλεόραση παρά στην ελεύθερη ιδιωτική τηλεόραση, η οποία είναι μονοθεματική, ε, Αυτό είναι αλήθεια. Είμαι λοιπόν, κακόγουστη. Ένα μικρό σχόλιο για τον κύριο Μίχαλο, ο οποίο δήλωσε εξευτελιστική η μισθή στην Ελλάδα. Και γιατί και να μην είναι περισσότερο. Στο εξοδοτικό πρόγραμμα, ο κύριο Μίχαλο είναι ο πρόεδρο τη <laughs> Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, ένα ε, ενό. Ε, ενό ιδρύματο το οποίο είναι τελείω άχρηστο το οποίο είναι από, από τα πρώτα που θα πρέπει να έχουν καταργηθεί και να αφήσουν ήσυχου επιχειρηματίε για του μικρομεσαίου να μην του πληρώνουν τα παράβολα που δεν έχουν κανένα νόημα γιατί δεν προσφέρουν καμία τέτοια αλλά ξέρετε συντηρούν παραγωγού σαν τον κύριο Μίχαλο και, το, και την παρέα του για τα μεγάλα κόμματα εξουσία και βεβαίω καταργούμε προνοιακού οργανισμού αλλά δεν καταργούμε αυτέ τι αθλιότητε. Λοιπόν, το, το, το, το ζήτημα ποιο είναι. Ε, ο κύριο αυτό, ναι. με τον κύριο Βενιάμη, πρωτοστατούν στη δημιουργία ειδική οικονομική ζώνη στη Θραπετσόνα και σε άλλε περιοχέ τη παράκτεια ζώνη περίοδο του, του ναι. Πειραϊκή. Ναι, ναι. Και έρχεται τώρα και μα λέει για εξοδοτικού μισθού στην Ελλάδα. Δηλαδή, η γελιότητα στο, στο αποκόρυφωμά τη. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, Ότι μα λέει για εξοδοτικό πρόγραμμα και όλα τα λέει. Γιατί, Για να επιταχυνθεί το ξεπούλημα τη χώρα. Να πει δηλαδή Α... ότι υπάρχει το εξοδοτικό πρόγραμμα και κάνουμε μειώσεις στου μισθού και μειώνονται αυτά γιατί δεν έχουμε πουλήθει ακόμη. Γιατί δεν έχει γίνει αξιοποίηση τη δημόσια περιουσία. Ναι, δεν έχουμε πουλήθει, δεν έχουμε ναι. ξεπουλήθει. Ναι. Και βεβαίω δεν μα λέει, βεβαίω ο κύριο αυτό το έχει συνηθισμένο, είναι από παλιά. Αναντάμπα <laughs> παντάμ που λένε, λοιπόν. Αλλά θεωρεί ότι όλοι είναι Έλληνε, έτσι, έτσι ψάχνουν για δουλειά. Ξεπουλώντα τον εαυτό του. Ξεπουλώντα την οικογένειά του. Και εφόσον ξεπουλάνε τον εαυτό του και την οικογένειά του, δεν του κοστίζει τίποτα να ξεπουλήσουν τον πατρίδα του. Ναι. Άρα πουλά τα αδέρφια. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα ακριβώ αυτή τη αντιδιαστολή κάνει. Υποτίθεται ότι αν πουλήσει τη χώρα σου, τα τιμαλφή δηλαδή τη χώρα σου, είτε είναι δημόσια περιουσία, είτε είναι εθνική περιουσία, να το πούμε έτσι, υπέδαφο αέρα κτλ., δεν θα μειώνουν την μισθή. Θα μα κάνουν την πουκτού, αλλά δεν θα έχουμε μισθού βουλγαρία. Έτσι, γιατί όταν ο άλλο είναι απελπισμένος και δεν γνωρίζει και από τα χίλια που έπαινε έχει φτάσει να παίρνει 400 ευρώ και του βγαίνει στο ΕΒΑ ο Μίχαλο και του λέει «Σε καταλαβαίνω και δεν είναι σωστό και εγώ είμαι μαζί σου», ναι, έτσι, ναι, ναι. δίθεν και τάχα mm -hmm. και η κακί δεν ξέρω ποιοι η πολιτική τροϊκανή και η λύση και είναι η αξιοποίηση είναι... Ποιο... της περιουσίας το... του έφτους. Το ενδιαφέρον είναι ότι ολόκληρο το, ολόκληρο το καλοκαίρι και τώρα ακόμη σχεδόν μέρα δεν περνάει που ο κύριος Μίχαλο να μην την κάνει με τον κύριο Βενιάμι. Ο Βενιάμις είναι ε, δεν ξέρω ακόμη αν είναι πρόεδρος της Ένωση Ελλήνων Φοπλιστών. Και Φοπλιστής ο ίδιος και πρόεδρος μιας από τις θηχατρικές, από τις θηχατρικές του ομίλου του ΟΤΕ πριν καν την πάρουν οι Γερμανοί. Φαντάζομαι τώρα τι γίνεται εδώ. Αχθές δεν είδαν οι εφοπλιστέ τον κύριο Σαμαρά. Για να μα ναι, την μα χώρα. αυτό είναι το έθνο για τον κύριο Σαμαρά. Δεν είναι ο εργάτακο, είναι. Όχι, απλά λέω ότι ναι, του είδε για να του λοιπόν. παρακαλέσει να βοηθήσουν τη χώρα. Και όλη η ιστορία είναι πώ θα ξεπουλήσουμε τη τραπετσόνα, πώ θα τη μετατρέψουμε πραγματικά σε γκέτο. Να. Δεν φτάνει που είναι τώρα. Ω. Να τη μετατρέψουμε σε πραγματικά, Αυτά... να ζητήσουμε και φράση. Του έχουμε βάλει σε κάποια πώς πράγματα λοιπόν, το το λοιπόν. να διαλέξουν. Λοιπόν. Αυτά με τον κύριο Μίχαλο. Ο, αυτό βεβαιώς, έτσι, έτσι, πολύ ε, με, με τονώνει ε, κάθε φορά που βλέπω ας πούμε, εκπρόσωπο του πιο ατιμασμένου επαγγέλματος παγκόσμια σήμερα, που είναι το επάγγελμα του οικονομολόγου. Ε, είναι το πιο ατιμασμένο, ακόμη και από το πιο πανάρχαιο ε, επάγγελμα. Ναι. Ε, πιο ατιμασμένο το σημερινό. Λοιπόν όταν τους βλέπω ας πούμε, να κάνουν δηλώσεις οι οποίες πραγματικά mm. δεν καταλαβαίνω ρε παιδί μου δημοσιογράφει καλά που του παίρνουν αυτέ τι δηλώσει. κανιά πατσαβούρα δεν έχουν. Ξέρω εγώ, σαν και εκείνο τον τύπο που, που πέταξε τον μπου στο το, το παπούτσι. ήταν τα παπούτσια εκεί. Α, αν, ναι. αν και πρέπει να, να σημειώσουμε ότι το να σου πετάξει μουσουλμάνο σλαμιστή παπούτσι είναι. Είχε τη σημασία του. Ναι, ναι, ναι, ήταν, δι... Είναι δι... συμβολική. Μπράβο. Και είναι εξόχω, πώ να το πούμε, έχει πολύ. Είναι ταυτόχρονα κάτι αρνητική... αρνητικό ναι. για αυτόν που ναι. Εμεί έχουμε το την πατσαβούρα. Μια χαρά πατσαβούρα έχουμε. Λοιπόν, μιλάμε για τον κύριο Καραμούζη ο οποίος ε, τον θυμάμαι σαν τώρα σε μια εποχή που ήμουνα μόνος μου, κυριολεκτικά μόνος μου και φώναζα και έλεγα ε, παραμονές του προγράμματος που συζητούσαμε που το πρώτο μνημόνιο το 10, το Μάιο του 10 που φώναζα και έλεγα μας πάνε στην καταστροφή με σκοπ, σκόπιμο δόλιο τρόπο έβγαινε αυτό αυτός ο τύπος και έλεγε στα κανάλια, τα γνωστά πάνελ ναι, ναι και έλεγε θα δείτε λέει ότι με την εφαρμογή αυτού του μνημονίου πολύ πιο σύντομα από ό,τι το προβλέπει το χρονοδιάγραμμα θα μπούμε στη διαδικασία ανάπτυξης. Το άκουσα, βαράς ναι. κύριε πρόεδρε, βαράς. Λοιπόν, αυτός ο κύριος λοιπόν... Αυτός ο κύριος λοιπόν δεν έχει εξαφανιστεί, συνεχίζει, αυτό είναι το θέμα. Ναι, ναι ως αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, ναι. που είχε, λέει, σειρά επαφών στο Λονδίνο με διεθνεί θεσμικού φορείς και πελάτες του ομίλου «Αμάν Παναγία μου, τι έχει να πάθει ο ο οφηλέτης και καταθέτης της τράπεζας». Εγώ αυτό λέω τόνισε πως ήδη καταγράφεται ανανεωμένο και αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον. Πρόσκεισα. Ναι. Μεγαλύτερη κατανόηση Μα κατανοούν περισσότερο και βελτιούμενες προσδοκίε ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στην Ευρωζώνη και θα καταφέρει να επιστρέψει σε αναπτυξιακή πορεία. Αισθητή αλλαγή του κλίματος. Λοιπόν... Δεν έχει αλλάξει όμως αποψη. <χει> και λέει ποια είναι τα στοιχεία του γιατί εγώ ψάχνω τα στοιχεία. <χει> Λε εντάξει μπορεί να μου λες ότι θέσαι. Ποια είναι τα στοιχεία σου. Και λέει ο τζίρος στη δευτερογενή αγορά ομολόγων του δημοσίου. Έχει αυξηθεί σημαντικά 20-30 εκατομμύρια ευρώ ημιρησίως σε 300-350 εκατομμύρια τις τελευταίες εβδομάδες. Και αυτό είναι αύξηση. Πρόσκεισε όμως τι λέει ο προϋπολογισμός. Α, να σου πω. Ναι. Α, θα ξεχαστούμε. Να ξεχαστούμε. Να περάσουμε στις ειδήσεις. Και ναι, να ναι δεν θα, δε θα, δε θα α, α, α, α, αναφερθώ πολύ. Λέει Λέει, δευτερογενής αγορά τίτλων. Προϋπολογισμός σελίδα 31. Λέει. Οι συμφωνίε επαναγορά κτλ. και, και, και, επαναδιαπρα... και στι ηλεκτρονικέ πλατφόρμες επαναδιαπραγματεύσεων, δηλαδή όλη η δευτερογενή αγορά, mm -hmm. μειώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2010 στα 394 δισεκατομμύρια και αυτό ο τύπο λέει ότι αυξήθηκε τώρα στα 350. Δηλαδή έχει μειωθεί στο τρίτο τρίμηνο mm -hmm. ακόμη mm -hmm. περισσότερο. Mm -hmm. Έναντι 636 δισεκατομμύριων ευρώ το πρώτο τρίμηνο του θα Χάσα σχεδόν τη μισή του αξία. Και χάνει ακόμη περισσότερο. Και αυτός ο ανεπανάληπτος τύπος mm. μας λέει ότι αυτό είναι δείγμα επαναφοράς υπηρετικού κλίματος. Και εγώ ρωτάω, όχι πώς θα απαντήσει αυτός ο Καραμούζας, αλλά λέω το εξής, έχουμε τη μεγαλύτερη διαδικασία από επένδυση στην ελληνική οικονομία. Mm. Που φαίνεται, ισοσύγιο πληρωμών. Στον πληρωμών βλέπουμε 75 δισεκατομμύρια εξαγωγή κεφαλαίου Έναντι 23 πέρυσι και 21 πριν δύο χρόνια. 75 στο 7 μήνο. Στο 7 εφτάμινο. Mm -hmm. Λοιπόν, και λέει αυτός ο τύπος που τον πληρώνουν για να είναι παπαγαλάκι. Έτσι, γιατί τι, ποιος άλλο θα, θα λέγει δύο πράγματα. έτσι; Και πώς είναι δυνατόν να μου θεωρεί ότι η αλλαγή επενδυτικού κλίματος όταν, ακόμη και αν δεχτούμε ότι η δευτερογενή αγορά ομολόγου του δημοσίου έχει αυξηθεί σημαντικά. Γιατί έχει αυξηθεί σημαντικά, Ρε Κακομήρι. Γιατί ισχύει το εξή. Γιατί μπορούν να αγοράσουν τίτλου που του εγγυάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε τόσο φθηνή τιμή που μπορούν να του ξοφλήσουν άμεσα. Δηλαδή, οι τίτλοι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών, το προσχέδιο προπολογισμού, έχει πέσει στα 20 cents στο ευρώ. Δηλαδή κάποιος πάει στη δευτερογενή αγορά και αγοράζει 100 ευρώ ομολογιακή αξία ομολόγου με 20 ευρώ. Η αλήθεια είναι ακόμη χειρότερη. Η αλήθεια είναι ότι τα hedge fund αυτή τη στιγμή αγοράζουν ομόλογα σε αξία 12 έως 14 cents στο ευρώ. Μάλιστα. Και γιατί τα αγοράζουν. Γιατί είναι πεισμένοι ότι θα τα εξοφλήσει στο ελληνικό δημόσιο... Full value, δηλαδή πλήρη στην, κονική. Παλιά, στην... στην κανονική του αξία. Έτσι. Αυτοί αγοράζουν ναι. τα μεγαλύτερα αρπακτικά τη γη αυτή τη στιγμή. Πιο μεγάλα και από του δεινόσαλου. Και το θέμα είναι όμω ότι η ελληνική κυβέρνηση γνω... γνωρίζοντα ότι τα 100 αυτοί τα παίρνουν με 14 θα πάει να τα ξοφλήσει. Βεβαίω, κανονικότατα Και Γιατί όπω λέει διότι... και ο κ. δεν είμαστε πως το λέει, τηρούμε την υπογραφή που έχουμε βάλει Βεβαίως, και... αλλά λέγε κάτι άλλο το οποίο είναι πράγμα να προβληματίσει όλους του Έλληνες το γνωστό στο New York Times στις 29 του μηνός που έλεγε το εξής ότι λέει εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό οικονομικό πρόβλημα αλλά λέει δεν μπορώ να βλέπω και το λαό μου να πονά Αχ. Μια νέα <laughs> Μαρία Ντοανέτα γεννήθηκε ναι. δώστε στο λαό σπάνι. Εδώ, επίστροφη στην εκπομπή ΑΕ, Δημήτρη Καζάκη, Γεωργία Μπάστα. Θα είμαστε στι 2.30 μαζί σα και πρέπει νομίζω να δούμε λίγο το ζήτημα του προπολογισμού. Κάναμε μια πολύ μεγάλη αναφορά εχθέ για το προσχέδιο του προπολογισμού και είπε, Δημήτρη, κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που είχε ναι. ο προπολογισμό. Ναι, ναι, ναι έτσι, από την έκθεση. Το προσχέδιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, από το προσχέδιο ε, έχει ενδιαφέρον γιατί ε, έλαβα πάρα πολλά μηνύματα τα οποία δεν πιστεύανε. Στα αυτιά του αυτά τα πράγματα και επειδή yeah. δεν τα λέει κανένα άλλο, δεν έχω ακούσει πουθενά αλλού να αναφέρονται αυτά τα Εδώ ζητούσε πράγματα. Εδώ ζητούσαν και ακριβώ σελίδα. Πε μα σε ποια σελίδα είναι αυτά, α είναι... πούμε, να ψάξουμε να το βρούμε. Γι' αυτό επα... το επαναφέρουμε και λέμε το εξή: Ότι το PSI, δηλαδή η περίφημη αναδιάθρωση του δημόσιου βρέως, με, συ... με συμμετοχή ιδιωτών ομολογιούχων, mm -hmm. ποιο είναι το αποτέλεσμά τη. Αυτό, αυτό θέλουμε να... να πούμε. Γιατί το λέμε. Πρώτον. Για να συνειδητοποιήσουμε την απάτη που κάποιοι συνειδητά εκτέλεσαν. Ποιοι είναι αυτοί, να το πούμε ξεκάθαρα. Mm -hmm. Η συγκυβέντες Παπαδήμου, με τα τρία κόμματα που συμμετείχαν και με τον Παπαδήμου Πεπικεφαλής. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί έχουν όλοι συνενοχή σε αυτό. Και μιλάμε για απάτη ολκής. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Απάτη κοινού ποινικού δικαίου, δηλαδή αν είχαμε σοβαρή δικαιοσύνη, οι οικονομικοί εισαγγελίες τώρα θα, θα κάνανε μαζικές συλλήψεις σε επίπεδο ηγεσιών κομμάτων. Πρώην υπουργών, ιστορίες, κατά Δεν είναι, τώρα γελάγαμε. Αυτή η απάτη είναι πολύ χειρότερο, χειρότερη από την απάτη της αναδιάθρωσης που έκανε η Αργεντινή το 2001. Είναι από τις χειρότερες ρυθμίσεις χρέους που έχω δει που έχει γίνει στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, και το λέμε αυτό το πράγμα, γιατί ξανασυζητιέται αναδιάθρωση χρέους. Ακριβώς. Είναι στα σκαριά. Ε. Αναδιάθρωση χρέους υπέρ του δεν υπάρχει. Να το ξεκαθαρίσουμε. Παρά μόνο εάν ο οφηλέτης μονομερός διαγράψει μέρος ή το σύνολο του χρέους. Mm -hmm. Δεν υπάρχει άλλου τύπου αναδιάθρωση που να είναι υπέρ του οφυλέτη. Οι αναδιάθρωσες γίνονται πάντα υπέρ των τραπεζών, υπέρ των δανειστών το όπως δανειδόν. γίνεται και στην ιδιωτική οικονομία ποτέ η, η, η συζήτηση με τους οφειλέτες αυτό που ε, οφειλέτη δανειστή πώς να το πούμε, να τα βρούμε μεταξύ μας ναι μου, πάμε δεν υπάρχει αλλού. τρόπος να τα βρούμε μεταξύ μας, όταν βρίσκεσαι σε κρίση χρέους mm -hmm. για να βγεις από την κρίση χρέους η δημόσια οικονομική, η πολιτική η εμπειρία mm -hmm. λέει μόνο ένα πράγμα για να βγεις από την κρίση χρέους και να είσαι ε, άρτιος όσο φιλέτης διαγράφεις χρέο. δεν υπάρχει άλλος τρόπος και το διαγράφεις μονομερός εσύ, εσύ δεν το διαγράφει ο δανειστής, ούτε με τη σύμφωνη γνώμη του δανειστή αν πα με τη σύμφωνη γνώμη του δανειστή θα σε βάλει από κάτω και θα σε πατήσει θα έχεις αυτά τα αποτελέσματα Αυτό είναι. Ά, μπράβο, για να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, προσέξτε τώρα τι έγινε η συμφωνία καλύπτει ομόλογα συνολικού ύψους 205,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm -hmm. Από αυτά επήλθε εικονική απομείωση 106 δισεκατομμυρίων. 105,97. 106. Mm -hmm. Στον κιλά πράγματα. 106. Έδωσε ομόλογα το ελληνικό δημόσιο και ε, τίτλους το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Από τα 106 εικονική απομείωση για να έχουμε αυτή την εικονική απομείωση. Γιατί λέω εικονική. Γιατί ανταλλάξαμε ομόλογο με ομόλογο. Mm -hmm. Εντάξει, του είπαμε από το εισπρατώμενο ποσό στο ληξιπρόθεσμο θα σου δώσω το 46%. Εντάξει, με νέο τίτλο μακρύτερες διάρκεια. Σε ορισμένα, όχι όλα, ορισμένα υπάρχουν μικρότερε διάρκειε από ό,τι ήταν πριν. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Yeah. Αυτό είναι η κουνική. Δεν έχασε τίποτα από την τσέπη το εκείνη τη στιγμή. Δεν του βγήκαν λεφτά από λεφτά. την τσέπη. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Για να το δεχτούν οι δανειστές αυτό το πράγμα, υποχρεωθήκαμε. Πρώτον, στη χρηματοδότηση μέρους της εθλοντικής ανταλλαγής των ομολόγων μέχρι ύψους 30 δισεκατομμύρια ευρώ. κοινό τους δώσαμε ρευστό στο χέρι 30 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να δεχτούν να μπουν στο κούρεμα ομολόγο. Ποιοι δανειστές πήραν τα 30 δισεκατομμύρια. Μήπως ο σύνδεσμος ομολογιούχων που τώρα είναι στα δικαστήρια και κυνηγάει την κυβέρνηση. Όχι. Μήπως τα ασφαλίσκαν τα μία? Όχι. Mm -hmm. Ποιοι ήταν αυτοί. Η παρέα Νταλάρα. Τσάλς. Ναι. Λοιπόν... Του κύριου Νταλάρα, του Τσαρλ. Λοιπόν, Ο οποίο ήταν συγνώση επισκέπτης κάποιο. Βεβαίω, είναι κονικό. Όχι δεν άθει εδώ πέρα Ά, γιατί α, υπάρχει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τι πόσα ομόλογα είχαν στα χέρια τους αυτοί και mm. τι, τι εικονική απομείωση υπέστησαν. 37 δισεκατομμύρια ευρώ είχαν στα χέρια τους α, αξίας ομόλογα. Ναι. Υπέσαν περίπου 17 δισεκατομμύρια α, ζημιά δηλαδή εικονική απομίωση ναι. για τα 17 δισεκατομμύρια εικονική απομοίωση πήραν 30 δισεκατομμύρια στο χέρι Μιλα, ρευστό. ρευστό γιατί αυτή ήταν ε, Ήτανε η χαρτιά. χαρτιά ομόλογα ναι. και πήραν ρευστό λοιπόν δεύτερο τη χρηματοδότηση της επαναγοράς τίτλων που έχουν παρασχεθεί ως ενέχυρο στο ευρωσύστημα ύψους 35 δισεκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτήσαμε δηλαδή την εγγύηση που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Τρίκη Τράπεζα επειδή η Ελλάδα τέθηκε σε χαρακτηρισμό selective default από τους οίκους αξιολόγηση, δηλαδή σε χαρακτηρισμό επιλετική φτώχευσης. Όταν ο, ο, ο Βενιζέλος μας έλεγε δεν τρέχει τίποτα ρε, εντάξει more, είναι αυτά. Και όλοι, όλοι οι καμακαδόροι της Α, κυβέρνησης, αφαιρώς. Παπαδήμου έτσι. Και αν θυμάσαι χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένα μόνο τον αγγλικό όρο. Ναι, δεν, το λέγανε το ποτέ selective στα... default. δεν το λέγανε ποτέ στα ελληνικά. Ναι. Και έτσι. τα παπαγαλάκια βεβαίω τη τηλεόραση. Ναι. Εδώ βεβαίω υπάρχει ένα θέμα. Διοντολογία δεν έχετε εσεί να εγκαλέσει κάποιον που έλεγε παραμύθια. Μην νομίζετε ότι δεν έχουν γίνει αυτά στην Ένωση. Ότι δεν λειτουργεί. Όχι, το φαντάζομαι. Λειτουργεί πώς ναι. και υπάρχει και διαγραφή φωνών. Ναι. Φαντάζομαι πως ναι, ε. αλλά πρέπει να είναι λίγο πιο σφιχτό και πιο αυστηρό θα έλεγα. Πρώτο, τη χρηματοδότηση της αποπληρωμής των δεδουλευμένων τόκων ύψους 5,7 δις. Δηλαδή, στους, στους, στους, στα ομόλογα που είχαν οι τραπεζίτέ στα χέρια τους, για το δίμηνο, μέχρι το δίμηνο τρίμηνο μέχρι να γίνει το PSI, mm -hmm. τους αναγνωρίσαμε δεδουλευμένους τόκους 5,7 δις. Πάνω από τα ό,τι έχουν εισπράξει, έτσι. Μια χώρα με που έχει καταστροφή 5,7 και... δις. Ευχαριστώ, τα ακουμπήσαμε. Όλα αυτά είναι το, το νέο χρέος που φορτωθήκαμε, γιατί δεν τα είχαμε τα λεφτά αυτά, mm -hmm. παίγαμε και τα δανειστήκαμε. Ε, εννοείται, ναι. Έτσι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τη χρηματοδότηση της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών, ύψους 23 δις ευρώ. Δηλαδή, πληρώσαμε και τους εγχώριους τραπεζίτες 23 δισεκατομμυρία εκατομμύρια ευρώ, μέχρι τώρα διότι προβλέπονται άλλα 25 δισεκατομμύρια ευρώ να τους δώσουμε με τη νέα δόση, Φέρω, με τη νέα δόση. που θα έρθει των 32 δισεκατομμύριων. Ωραία. Ακριβώς. Θαυμάσια. Και αν τα βάλουμε λοιπόν κάτω, λέμε το εξή. 106 εικονική απομείωση δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η εικονική απομείωση. Μας έλεγε ο Βενιζέλος ότι θα βγράψω το πόνιμο μου ότι είμαι ο μόνος υπουργός οικονομικών που δεν μπροστά χρέος αλλά αφαί ναι. <laughs> θα γράφει το, τα πολυμονέματα του νέου Μοντεκρίστο και θα είναι κλεισμένο σε ένα νέο βράχο του ΙΦ. Έτσι, λοιπόν, έξω από κάποια χτί, από βράχου άλλο τίποτα, θα είναι και μάλιστα σε, ένα, σε μια βραχονισίδα, σε γκρίζα ζώνη, mm -hmm. για να μην μπορεί να φύγει ποτέ. <laughs> Βάλει και λίγο από το μυθιστόρημά του το, το άνθρωπο με το όσοι δεν προσωπείο. δεν υπάρχει προσωπείο να χωρέσει, να το, χωρέσει ναι, ναι. Τα, το ειδική και παραγγελία. <laughs> μου άρεσε πάντα αυτό το. Λοιπόν. Τώρα, πρόσεξε να δεις, έχουμε 106 εικονική απομείωση χρέους και πληρώσαμε για να γίνει αυτή. Ναι. Ήδη ναι. έχουμε πληρώσει. Πόσα? 30 για τον Ταλάρα. Όχι τι εναυλίες του, το Τζαλς. Ναι. ναι. Λοιπόν, 35 για ενέχειρο στην Ευρωπαϊκή Ιδρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή του αλληλεγγύη μας έχει πέσει λίγο να κρυβεί, θα έλεγα, αλλά δεν πειράζει. 35 δεις εκεί. Mm -hmm. Και 30, 65. Και 5,7 έτσι, πάει 70,7. Σωστά. Συνήκωση τρία που έχουμε δώσει τώρα μέχρι τώρα στις, τώρα στις, στις τράπεζες στις δικές μας, ο κύριος Ράπανος ο, ο κύριος, κύριος Καραμούζη, που μπάνε αυτή η τσάμπα και 100, Έτσι. Λοιπόν, 100. μέχρι τώρα είναι 93,7. Δηλαδή, έγινε η κουνική απομοίωση 160 εκατομμυρίων και του πληρώσαμε σε ρευστό παρακαλώ mm -hmm. 93,7 δισεκατομμύρια. Και με τα 25 που μένουν να πάρουν ή οι τράπεζες ή οι γνωστέ mm -hmm. Έτσι θα φτάσει στα 118,7 118, δισεκατομμύρια. Δηλαδή για να γίνει εικονική απομείωση 106 δισεκατομμυρίων εμείς πληρώσαμε και θα πληρώσουμε μέσα στο 12 σε ρευστό 118,7 δισεκατομμύρια. Αυτό εξηγεί γιατί λατρεύουν να μας δανείζουν. Ετί... Το λατρεύουν. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα να σου η Ευρωπαϊκή Τρική Τράπεζα, εντάξει, με φόρεμα Μέρκελ, ε, να σου και να σου πει νέα αναδιάθρωση. Δεν θα σου μείνει νησί, πόλη λιμάνι υποδομή, Μα... δεν θα σου μείνει Μα... χώρα. Μα ήδη δεν... Νομίζω ότι το έχεις διαπιστώσει από κάποιες εκπομπές, από κάποια παπαγαλάκια, από εδώ και από εκεί ότι θα μας το παρουσιάσουν για μια ακόμη μια μεγάλη σωτηρία. Αυτό, αυτό φοβάμαι. Αναδιάρθρωση, επιμήκυνση, όλα αυτά. Εκεί και τώρα, πέρα. επειδή δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια, περιθώρια να κάνουν αναδιαθρώσει τέτοιου τύπου, mm. θα κάνουν με, με εμπράγματα εγγυήσει. Είναι ε, το μόνο που έχει μείνει. Δηλαδή, με εμπράγματι εγγυήσει. Βάλτε την ακρόπολη, ναι, ναι. Να το κατάλαβα. Για νησιά... Γιατί όταν εσύ παίρνει ένα δάνειο και σου ζητάει πράγματι εγγυήσει, αν έχει ένα αγροτεμάχιο, αν έχει ένα κάτι, το βάζεις. Η χώρα θα βάλει ναι. τα νησάκια της και γενικά ό,τι έχει. Λοιπόν, το χρέος λοιπόν της κεντρικής διοίκησης το 2012 εκτιμάται, σύμφωνα πάντα με το προπολισμό, ότι θα είναι 343-230 εκατομμύρια ευρώ. 200, 343 δισεκατομμύρια. Ναι. Ή 170,8% του ΑΕΠ. Έναντι, 368 δισεκατομμύρια ευρώ ή 171% του ΑΕΠ 31 Η μείωση θα είναι 0,3%. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία Που έχει γίνει του, PSI. Το, του PSI. Λοιπόν, πάμε πάνω από Το 2013, το ύψο του χρέου κεντρική διοίκηση προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 353 ευρώ. 2,3 ε, δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να, μπο, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος πώς γίνεται από τα 343 να πάμε στα 452, δηλαδή να προσταθούν 9 δισεκατομμύρια. Mm -hmm. Ωραία. Όταν έχουμε τις εξής υποχρεώσεις για το 13. Εγώ λέω ότι θα πάμε ίσα βάρκα σαν νερά. Να σου βάλω και πόδο πλεονάσμα. Είσαι, Έτσι ναι. αλλιώ χρωστά τον κοσμάκι, Γιατί να μην έχει πρωτογενέ Τι ωραίο το πρωτογενέ πλεόνασμα. Ναι, δεν σε πληρώνω, ναι. άρα δεν έχω πλεόνασμα. Τι ωραία, <laughs> ναι. Λοιπόν, το ενδιαφέρον ποιο είναι. Α προσέξουμε τι έχουμε να πληρώσουμε το 2013. Ναι. Το 2013 σε ληξιπρόθεσμου τίτλου εντόκων γραμματείων και ομολόγων, δηλαδή τα λεγόμενα χρεολύσια, έχουμε να πληρώσουμε, να βρούμε για να πληρώσουμε 16 δισεκατομμύρια. Ναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία 318 2012 16 δισεκατομμύρια. Ωραία. Mm -hmm. Και για τόκους πρέπει να πληρώσουμε, σύμφωνα με τον υπολογισμό που κάνει ε, ο προπολογισμός, προπολογισμό, 8,9 δισεκατομμύρια. 16 και 9 πόσο μα κάνουν. 25. Ωραία. Γιατί τότε αυξάνει το χρέο μόνο. Για τα 9 δισεκατομμύρια στο, προ... στο προσχέδιο. Τα ξεχάσει. Πού Άρα. θα τα βρει, δηλαδή, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι θα δανειστώ τα 9 ναι. και, και τα, τα υπόλοιπα τα 16 τα θα τα βρω από αλλού. Ή υπολογίζει ότι θα τα ξεπουλήσει τον τόπο και θα βρει τα 16 δισεκατομμύρια. Τι θα έχει κάνει τις δημόσιες... Δύο πράγματα είναι. Ναι. Ή έχουμε πλεόνασμα 16 δισεκατομμύρια από το δώσει το χρέο. Mm -hmm. Ποιο το λέει για να μην τον βαρέσουν. Δηλαδή Υτάξει. και μόνο να το πει θα γίνει χαμό. Λοιπόν, δεν το λέει ο προβλογισμό Ίσα σα-ίσα προβλέπει έλλειμμα. Εντάξει. Mm -hmm. Λοιπόν, ή υπολογίζει ότι θα έχουμε ξεπουλήσει το σύμπαν και 16 δισεκατομμύρια δεν βγάζει από το να πουλήσει mm -hmm. ολόκληρο το κράτο μαζί με συμμετοχέ λοιπά Το Χατζηδάκι, το Βενιζέλο, το Σαμαρά. Και όλο το συνάφι του, όλου μαζί να του πουλήσει, δεν βγάζει 16 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνει τι έχουν πρόβλεψη να πουλήσουν. Αν θεωρούν ότι τα 16 δισεκατομμύρια θα τα πάρουν από πωλήσει. Από, ναι. από αξιοποίηση. Αξιοποίηση. Ναι. αξιοποίηση. αξιοποίηση. Φαντάσου ότι έχουν να πουλήσουν. Ναι. Λοιπόν, τι προγραμματίζει το ξεπούλημα τη αγορά, τη αρκούδα. Λοιπόν, και επειδή οι άλλοι οι λήθοι. Για να πιάσουν τα 16 δι. Για να, συμβιώνω, γιατί, τώρα συμβινά, για, ναι, λέτε, για να μας ναι, εμφανίσουν ναι. χρέο 352 ναι. αλλιώς δεν βγαίνει έχεις υποχρεώσεις μόνο από το χρέος το κοχρεολύσια 25 δις και εδώ σου εμφανίζει ότι το χρέο σου αυξάνει μόνο 9 ναι. δηλαδή δεν βγαίνει, να δούμε δηλαδή λοιπόν από εκεί και πέρα τώρα το ενδιαφέρον ποιο είναι mm -hmm. είναι το εξής ότι το ξεπούλημα που κάνουν αυτοί επειδή κάνουν, είμαστε σε αυτήν την κατάσταση και έχουμε μπει σε διαδικασία ξεπουλήματος, πες μου, σε, αν είσαι στη θέση ενός επενδυτή, λαμόγιο, mm -hmm. που ξέρεις να κάνεις business με χρηγοπημένες κόσμο μόνο και να κερδίσεις τα μαλλιό κεφαλά σου. Έτσι, γιατί αυτούς τους επενδύτε μπορούμε να προσαγγίσουμε εμείς. Σοβαρούς εμπενδυτές μακρόπνο, με μακρόπνοη παραγωγική, ε, πώς το λένε, Χαρακτήρα επένδυση, δεν πρόκειται να του προσεγγίσουμε. Είναι τελείω ασταθή. φεύγουν οι και αυτοί που υπάρχουν. Εντάξει, μέσα σε αυτό το κλίμα εννοείται. Δηλαδή Έτσι, δεν ωραία. Να γίνει... Σαφώς. Σαφώ. Εγώ ρωτάω, τι σε εμποδίζει από το να κάτσει και να πει πουλάτε, Εγώ δεν αγοράζω. Μέχρι να μηδενιστεί η αξία του. Σωστά. Άρα, ούτε τα 16 τάπλο. Από τι Γι' αυτό στο ανέφερα πριν. Όταν οι τιμές, Το παίρνουμε παιδιά τώρα από την καθημερινότητά μα. Έχει ένα σπίτι. Πριν από δύο χρόνια άξιζε 100.000 ευρώ, λέω τώρα μια τιμή. Τώρα πια έχει χάσει το 30 με 40 τη αξία. Ωραία, του, εγώ ρωτάω. Και αν ε... βρει ε... να το. Ωραία. Λοιπόν, αν, να... αν δεν μπορούν να τα βρουν από το ξεπούλημα τη χώρα. Αν και θα το κάνουν το ξεπούλημα γιατί είναι στην ιδεολογία του. Δεν άκουγε αυτό το νησίμο και δίκουλου πως τον λένε αυτόν το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι, κυβερνητικό εκπρόσωπο κάθε φορά λέω ότι δεν μπορεί να είναι χειρότερο ναι, ναι, ναι, ναι. όχι εμεί πετυχαίνουμε λαβράκι <laughs> το ναι. ενδιαφέρον είναι ότι στην Εύβοια που ήμουν ναι. πριν εκείνες εβδομάδες μου λέγανε δεν πατάει στον τόπο του έρχεται σαλοποδίτης και φεύγει σαλοποδίτης ναι. γιατί έτσι και τον πετύχουν Τι, οι, ναι. οι, το πετύχουν οι συμπατριώτες του <laughs> <laughs> θα γίνει χαμό. έχει γίνει χαμός πολλές φορές δεν είναι εκεί το θέμα λέει δεν μπορούμε να μιλήμε με αυτά τα, κατοικί... τα κατοικίστικα μοντέλα, α πούμε, Λε και κάποιοι άλλοι κυβερνούσαν πριν, ναι, που κάνουν το κράτο Ή... κατοικώνα και ομοίωσή του, σαν τη μούρη του. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι τα 16 δισεκατομμύρια, λοιπόν, δεν πρόκειται να τα βρουν από το ξεπούλημα, γιατί τα αρπακτικά που θέλουν να έρθουν εδώ για να εκμεταλλευτούν την κατάστασή μα, δεν είναι ηλίθιοι να βάλουν από, τη χέρι, από το χέρι της Τσέπι την κατάσταση που μα έχουν οδηγήσει. Όχι. Έτσι, πραβού. Από πού θα τα βρουν. Το γνωστό υποζύγιο. Από σένα και από μένα. Ακριβώ. Το... Και θα μα έρθουν και θα μα πούνε. Το γνωστό κόλπο. Ξέρει, θα φύγουμε από το ευρώ άμα δεν σα πάρουμε το ευρώ. Υπάρχει τα τρύπα πάλι στον προπολογισμό. Ναι. Υπάρχει ε, τρύπα πάλι. Σα πεθάνουν μερικοί, δεν πειράζει. Ναι. Ε. Τώρα που λε, σα πεθάνουν μερικοί, να σου πω. Για... Είμαστε στην ε, τελική ευθεία για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Σήμερα που ερχόμουν, διαπίστωσε για μια ακόμα φορά. Ξέρει, τώρα εγώ κάνω ένα λίγο μεγάλο ταξίδι για να φτάσω εδώ και περνάω από πολλού δρόμου. Πόσο άδεια. Δηλαδή η Τρόικα και όλο αυτό το σύστημα δεν υπάρχει κυκλοφοριακό στην Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, βάλε, η βενζίνη, οι άνεργοι. Κινούνται αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Κάτι η βενζίνη δηλαδή, που έχει πάει στα ύψη. Κάτι οι άνεργοι που το μεγαλύτερο ποσοστό είναι εδώ στην Αθήνα. Σωστό. Λοιπόν, βλέπει συνέχεια μια πόλη σαν να είναι Κυριακή. Ε, αυτά, α, όχι, πρέπει να απαντήσω στη φίλη μου τη Βασιλική. Καταρχήν, σε όλους, να πούμε, ε, καλό μεσημέρι να δώσουμε έτσι μια, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα μηνύματα που έρχονται ε, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβασουμε όλα αλλά τα λαμβάνουμε υπόψη μας το καταλαβαίνετε από την εκπομπή και το πώς λειτουργούμε ότι επί τη ουσία απαντάμε και σε δικά σας ερωτήματα μπορεί να μην τα αναφέρουμε ένα ένα να σου πω Βασιλική λοιπόν ότι σε αυτό που ρωτάς Έλα σήμερα το απόγευμα, ίσως δεν μας έχεις ακούσει από την αρχή Έλα σήμερα το απόγευμα στο Κύβε, στο Περιστέρι Για να πάρεις απαντήσεις 7.30 ώρα ε, Για να δεις ότι ξεκινάμε ε, Και η δράση, η πρώτη, η μεγάλη Είναι αυτή που θα ανακοινωθεί σήμερα Στις 7.30 ώρα στο Κύβε Περιστερίου Άρα απαντάω στη Βασιλική Που μάλλον είναι μια φίλη, μπορεί να είναι και καινούργια στην παρέα μας ε, Στην απορία που διατυπώνει μέσω του email που μας έχει στείλει Πάμε για να κλείσουμε για την 2.30, να δώσουμε το μικρόφωνο στο Χάρι Μπότσαρη, να πούμε ότι το Δημήτρη Καζάκη μπορείτε να τον ακούσετε 4 μέχρι σήμερα, ναι. σήμερα στο Χωρίς FM, ε, όπου είναι καλεσμένος εκεί και βεβαίως στις 7.30 ώρα σε αυτή την εκδήλωση ε, επαναλαμβάνουμε ότι θα έχουμε μια έκτακτη εκπομπή εδώ στο RTFM την Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι. Ναι. Θα είναι μια εκπομπή ιστορικού περιεχομένου, αλλά πολύ επίκαιρη για τη δημοκρατία τη Βαϊμάρη. Ε, και βεβαίω το καθημερινό μας ραντεβού αύριο. Μία για να παιδιόμψη. μάθουμε και ποιο και μα καοριδεύει, δηλαδή. Ναι, να δούμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, από το Δημήτρη Καζάκη και τη Γεωργία Μπάστα, καλό μεσημέρι, καλό αγώνα και ελπίζουμε να σα δούμε σήμερα το απόγευμα στι 7.30 στο Κύβε Περιστέριου. Να είστε όλοι καλά.